είναι το θέμα της Ελλάδα στις Βρυξέλλες. Ναι, το περιστασιακό άνοιγμα των πυλών που έγινε το 3000 π.Χ. εκεί που οι πύλες μετά ξανά γύρω στο 1200. Και γραμπάτε, δεν είναι πλέον υποχρεωτικέ. Και τα πουκάμισα, και οι κάρτες. Οι υπάλληλοι δεν είναι πρόβατα διαιναμένουν στις θησούρες και να χτυπούν κάρτες. Δεν είναι δούριδια να σκύβουν ενώπιον των διευθύντων.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 Καλησπέρα, καλησπέρα ε, σήμερα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή Γενικότερα έχουμε πιάσει όλα τα ηλίθια θέματα Την τελευταία περίοδο ε, σήμερα έχουμε θέμα τα φαντάσματα Ναι, τι γνώμη σου πάνω για τα φαντάσματα Τα φαντάσματα Ναι Είναι κάτι άσπρα πράγματα Ναι Σας εντόνια είναι Τι λέει Είναι κάτι άσπρα σαν εντόνια με κάτι τρύπες στα μάτια mm. Το πήγα. Ναι, λοιπόν ε, Α, κα, αρέ, κάτσε τώρα για η φωτογραφία μας Εμείς έχουμε ανεβάσει στο facebook Μπείτε στο facebook Στο πλατεία Ρέντιο, ή στο προφίλ του Σπύρου Ή στους του στο πλατεία Ρέντιο, ή στο προφίλ του δικό μου Παντού παντού στο facebook mm. Έχει γεμίσει το facebook Μπείτε να δείτε ένα φάντασμα Στο studio του πλατεία Ρέντιο πριν από λίγο Μας επιτέθηκε ένα φάντασμα Ναι σε βλέπω τρομαγμένος Ναι είμαι πολύ τρομαγμένος ομολόγος Λοιπόν Ήρθελα να πω στους ακρονατές του πλατεία ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο facebook ή στο chat του σταθμού πλατείαradio.gr ή ακόμα μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο και στο 6042 541 να ζητήσετε εδώ του σταθμού του πλατεία Radio αλλά ακόμα δεν έχουμε κάποιο καλό στην επόμενη μα. Παίζει να έρθει ένα από, τα... από του κυνηγού φαντασμάτων σήμερα. Τον έχουμε φωνάξει από την Αμερική, τον έχουμε συζητήσει σε αυτό το θέμα. Του μισθού γκόσου μπάστερ, δεν ξέρω αν έχει αυτού. Γκόσου μπάστερ! Προφανώ όχι. Θα έρθει και ο Μπαρδούζας, σε ξέρετε. Ναι, παίζει. Εντάξει, πάντα. Σταθερή αξία. Ναι. Τώρα, φίλε μου, θα ήθελα να μου βοηθήσει πρώτα σε κάτι να, πούμε εδώ πέρα, να μου δείξει πώ ε, γίνεται mm -hmm. να ανοίξω αυτό... τα θέματα που, τα, τα οποία έχουμε να συζητήσουμε. Την έρευνά σου για τα φαντάσματα? Ναι. Να πούμε ότι η έρευνα για του εξωγήνου που έκανε έγινε ανάρπαστη. Ναι. Ε. Όντω. Ανάρπαστη έγινε. Γεια. Τώρα τι είναι ηθικά. Άκου να δει. Ναι. Τώρα, έτσι όπω το πε, λοιπόν, άκου να δει το τι έχει γίνει. Είχε πάρει που λέει τηλέφωνο από την Ιορλανδία. Α, ο Παπαδάκης, ήταν στην εκπομπή του Παπαδάκη ο Του Γιώργου Του πρωινού αυτού Του Γιώργου Ναι yeah. Και λέει και καλά για τα ελληνικά φαγητά, ξέρω εγώ, στο πουτσο γινότανε, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό mm. Και τέλος πάντων παίρνει, παίρνει τηλέφωνο Παίρνει τηλέφωνο ένα σουβλατζίρι το οποίο βρισκόταν στην Ολλανδία Ελληνικό Ελληνικό mm. ε, Και τέλος πάντων Λέει καλησπέρα σας εδώ από την Ολλανδία έχουμε τα καλύτερα σουβλάκια ξέρω εγώ και τιμάμε την Ελλάδα, τιμούμε την Ελλάδα με τα. έχοντας ένα τόσο ωραίο σουβλάκι Τέλος πάντων ενώ λέει ξέρω εγώ η τίπισσα λέει κάνει ο Παπαδάκης λέει πόσο λέει το έχεις το σουβλάκι και έχουμε λέει την καλύτερη ντομάτα και λέει, ε, το σουβλάκι λέει: Πώ το έχετε, Έχουμε λέει, την καλύτερη την πίτα. Λέει: Έχουμε λέει, τις καλύτερη, <laughs> μέσα τι καλύτερε πατάτε. <laughs> Ελίζει, συγγνώμη. Λέει, το σουβλάκι θέλω να μου πείτε πόσο έχει. Και να ξέρετε ότι, ότι τιμάμε. Ξέρω εγώ τιμούμε το, το... το ελληνικό φάκελο. λέει Καλά λέει. Γιατί δεν απαντάτε, λέει: Πόσο το έχετε, λέει και το σουβλάκι. Και λέει, ε εντάξει είναι λίγο ακριβά. Και λέει: Πόσο, 5 ευρώ. <laughs> <laughs> <Άρα, laughs> Μια και άρχισε τι μαλαγίε. Πε αυτό με την πάπια, ρε. Έλα, πα αυτό με την πάπια, πε να πεθάνομαι λίγο. Έλα, μπορεί θέλω <laughs> να πούσει. Δεν είναι στο χέρι του. Εμεί κάνουμε το κομμάτι εδώ πέρα. Τώρα, έλα, δε μένει. Έλα, κάνει... σπίρο, σε παρακάνω, Με, με κάνει και τρέπο, με. Έλα, αρε, σπίρο. Έλα, μα Έλα, θα μου άξι το φάντασμα πάλι. <laughs> <laughs> λοιπόν, ανέκδοτο. Άκου... Ε, ανέκδοτο. Λοιπόν, είναι ένα σε ένα αρτουπίο, ένα πρωινό. Σε ένα φούρνο. Και σκάει μέσα σε ένα παπάκι, Μουα. σκάει, <laughs> σκάει τέλο πάντων το παπάκι μέσα στο, στο αρτοποιείο και μένει ο αρτοπιός και κάνει το παπάκι. Λοιπόν, λέει ε, φτιάξε μου ένα με μεγαλοπούλα, ε, ρώσικη σαλάτα και δύο φέτες τυρί. Έχει μείνει ο αρτοπιός λέει κάνει το παπάκι ε, είμαι λέει σοβατζή και φτιάχουμε μια πολυκατοικία εδώ δίπλα και θα είμαι για κανένα μήνα εδώ. Οπότε κάθε πρωινό φτιάχνει το ίδιο, το ίδιο σάντουιτ. Ο αρτοπίο ε, τρομακμένο ξέρει περίεργο: Τώρα ένα παπάκι που μιλάει εξώ ανθρώπινα. Ναι, ε, εντάξει, εντάξει, φεύγει το παπάκι, σκάει την επόμενη μέρα πάλι το ίδιο φαΐ Του σκάει την παραεπόμενη μέρα πάλι το ίδιο φαΐ Τέλο πάντων σε κάποια φάση σκάει το περιοδεύον τσίρκο. Ε, Τέλο πάντων, πάει ένας ε, από το τσίρκο να πάρει κάτι να φάει, του κάνει φούναρε καλά. Φίλε, του λέει: έχω, έχω μια περίπτωση, περίπτωση λέει: Θα γίνει πλούσιο. Έχω λέει ένα παπάκι, το οποίο λέει μιλάει με ανθρώπινη φωνή. Τι λέει ρε φίλε του, κανένα. Έχω ένα παπάκι, το οποίο μιλάει με ανθρώπινη φωνή, λέει: Δουλεύει εδώ πέρα στην οικοδομή δίπλα και έρχεται κάθε πρωί και παίρνει Sandwich. Λέει: Να σου το στείλω, ναι, λέει, Άμα έρθει, λέει τα διπλά λεφτά, ξέρει θα του πει Ναι, εντάξει. Πάει την επόμενη μέρα το παπάκι. Να πάρει το σαντουίτσου, του κάνει φίλε, του λέει Σου βρήκα δουλειά. Λέει, για πε. <laughs> <laughs> <Λέει>, το παπάκι, <laughs> λέει, για <πες". laughs> Λέει, λοιπόν, λέει, θα πα, λέει στο τσίρκο, θα παίνει τα διπλά λεφτά, θα παίρνει, λέει, θα ταξιδέψει όλο τον κόσμο κτλ. Και λέει, ποιο, <laughs> το τσίρκο του λέει Αυτό λέει με την τέντα, <laughs> λέει, ναι. Αυτό λέει με τα σίδερα, <laughs> λέει, ναι. Και το Σεβαντί δεν το θέλουν! <laughs> <laughs> Κάτσε, έχουμε χειροκροτήματα εδώ, παίρνουμε ρε. Για βάλε να μην. χειροκροτήματα, ρε να μην εκτεθούμε. Λοιπόν, για έπα, τη, λέει. Τυχαία. Τυχαία. Γιατί. Τι είναι αυτό. Γιατί τώρα δεν έχουμε χειροκροτήματα. Ποτέ χειροκροτήματα. Ποτέ χειροκροτήματα. Μπράβο Λοιπόν, για να. κάνει. Ευχητικά δεν είχαμε κάτι χειρονοτήματα εντάξει, κάτι... εντάξει, τότε να και κάνουμε θα... ε. Εντάξει, ναι, πρώτη φορά είναι που γινόμαστε ε, ε, ε, έτσι... Ε, ε, Πούτσα Τα ρεζίλε Καταρχάς μη βρίζεις Γιατί θα εκτεθείς Εσένα να εκτεθείς, δεν καταλάβες, δικιάσουν είπομαι. Εντάξει, λοιπόν ε, Το θέμα μας είπαμε σήμερα είναι τα φαντάσματα, έτσι mm -hmm. Πάμε να ακούσουμε ένα σχετικό κομμάτι και επιστρέφουμε Busters. πίσω, ωραίος. Stop, ωραίος. Yeah, bravo. Καλά, ε, όλα στον αέρα, yeah. ε, όλα στον αέρα. Έχεις mm. mm. κάνει έρευνα για τα φαντάσματα. Ναι, έχω κάνει μια έρευνα τρομακτική. Μιλάμε, έχουμε να αναλύσουμε τώρα εδώ τα φαντάσματα. Ήταν να μην γίνει η αρχή, γίνει με τους εξωγήνες, μετά δεν θυμάσαι ευγανές. Κάτι έχουμε να πούμε και ιστορίες. Διάφορες ιστορίες με φαντάσματα. Να mm. κάνουμε μια... Αλλά έχουμε και άλλα θέματα. Έχεις και τη μόρα Εφιάλει η Γρία Μόρα! Όχι τώρα, ναι, το ξεκάρω. Ναι, έτσι το τσεκάρω. Δίνω spoil. Ε. Mm. Τι μόνο γι' αυτό έχουμε. Έχαμε και κάποια στοιχευμένα σπίτια βασικά στην Αθήνα, στην Αθήνα, αλλά. Να ξεκινήσουμε να δίνουμε πληροφορία στο ευρύ κοινό. Mm. Mm. Mm. Τι είναι τα φαντάσματα λοιπόν, πάνω. Τι είναι ερευνητικά. Τα φαντάσματα αναφέρονται σε όλε τι χρονικέ περιόδου τη ανθρώπινη ιστορία. <σχ> σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τη γη. Ω φαντάσματα θεωρούνται οι εμφανίσει είδωλων ειδωλων. Ειδωλων ανθρώπων που έχουν πεθάνει. Εί! Αλλά να πούμε πιτέ... ότι. Αυτό, αυτό είναι η επιστημονική ανάλυση, το ίσω βρει από λεξικό μπαμπινιό, φάση. Είναι τα φαντάσματα. Ναι, ε, καλά, εντάξει. Υπάρχουν μαρτυρίε για φαντάσματα εντελώ στερεά και ορατά, τα οποία μπορεί να τα αισθανθεί με την αφή. Προσοχή όμω! Τα χέρια του είναι παγωμένα. Γιατί είναι παγωμένα τα χέρια του? Είναι παγωμένα, δε φαναγάντια. Γένουν στο κρύο χωρίς γάντια. Γαμάτο, ναι. Μάλλον από εκεί που προέρχονται, που τη φαντασμού πολύ, πρέπει να έχει κάνει κρύο. Φαντάσματα που φαίνονται αχνά σαν σκιές, οι ομίχλη και φαντάζονται τελώς διάφανα, που μόλις τα πειράγματά τους. Του περίγραμμα το περίγραμμα τους. που ξέρεις τη διαβάλληση. Ναι ρε, κάνει έρευνα. Ναι, Γεια πε. Μια στιγμή έχει πάει τηλέφωνο, μπορείς να συνεχίσει μόνος σου Καλά να πάμε ένα κομματάκι Όχι, και... σε παρακαλώ, Περίμενε, έρχομαι Επιστρέφουμε τώρα Όταν γυρίζουμε θα μιλάει ένας Δεν είναι έκανα οχι οχι οχι Λοιπόν, άντε Εγώ άντε, εσύ άντε Υπάρχουν άνθρωποι φαντάσματα, ζώα φαντάσματα, αντικείμενα φαντάσματα, ακόμα και Τι είναι αντικείμενα φαντάσματα Έρε δεν με μπόρει το βράδυ Δεν είναι το βονητής φαντάσμα Κάντσι εδώ, εδώ Δε και Μπορεί να υπάρχει ένα τραπέζι φάντασμα ξέρω εγώ ένα τραπέζι φάντασμα; Έχει και αυτό παγωμένα χέρια <laughs> Εγώ έτσι το τραπέζι έχει μωροπόδι <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Καλά ε έχει, Καλά εσύ μιλάμε έχει απίστευτο χιούμορ ε, καλά εντάξει μου, μου το έχουν ε, είσαι, είσαι και ωραίος τύπος Και εσύ Κούκλος είσαι μεγάλη λίγο μέσα στο διάσκο Καλά εντάξει τώρα mm. Θα νομίζω ότι υπέρδες mm. Εντάξει, υπερβάλλω λίγο. Υπερβάλλω, τώρα είναι μα ακούν και τα παιδιά. Όχι, του παιδιά έχουμε και το μικρόφωνο, το ξεχάσαμε. Λοιπόν, να μπορώ να συνεχίσω εγώ. Υπάρχουν ακόμα και σπίτια ή λόφι ή δέντρα φαντάσματα. το. γραβεί. Ναι, υπάρχουν αντικείμενα φαντάσματα, ακόμα και σπίτια ή λόφι ή δέντρα φαντάσματα. Πώ το λένε, δέντρο φαντάσμα έχω δέ. Βγαίνει κάτι, θέλει να ταινίσει με το δέντρο που περπατάει, έτσι το δέντρο φάντασμα. Τι τη με έχω δέ. Ας που κοινούνται κάτι περίεργα, αντικείμενο. Ναι, κάτι α, δηλαδή, άμα. Δείτε... Λόφος φάντασμα. Γεια <laughs> κάνεν, Άμα δείτε, <laughs> κα... <laughs> δείτε κανένα σπίτι φάντασμα. Να. Προχωράει. Ξέρω εντάξει, σα περίεργο. Υπάρχουν και σπίτια φαντάσματα. Και δέντρα φαντάσματα. Και λόφοι φαντάσματα. Λόφο φάντασμα. Δηλαδή, και άμα. <laughs> λόφος φάντασμα ήρθατε. Και άμα ο και σπίτια είναι. Είναι φαντασμα, είναι εξ, τον εξόντυα ένα, ένα πράγμα mm. Εγώ έχω το τάδε δέντρο ενώ έχω το τάδε σπίτι και κάνω το λόφο φαντασμα <laughs> uh, Η πιο κοινήθεια ωραία για τα φαντάσματα λέει ότι αυτά είναι ψυχές πεθαμένων που δεν μπορούν να παφτούν λόγω <laughs> κάποια εκκρεμότητας στον πάνω κόσμο Παγγιούτη <laughs> <laughs> <laughs> Ή κάποιας μεγάλης αδικίας που τους έγινε ή αυτά που κάνανε, ή λόγω μεγάλη λύπης για κάτι ή λόγω μεγάλου ψυχικού δεσίματος με κάποιο συγκεκριμένο μέρος Ή γιατί πέθαναν ξαφνικά και δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι πέθαναν και πάει λέγοντας Καλά πέθανε άλλος και δεν συνειδητοποιείς ότι πέθανε mm. και πάει καλά ότι δεν το συνειδητοποιείς ότι πέθανε Θα διαβάσει κάτι πιο κάτω mm. Ναι στυνέξε, θα διαβάσει κάτι πιο κάτω ότι λέει ότι μπορεί ότι μπορεί να υπάρχει εδώ πέρα στον κόσμο εδώ και 600 χρόνια. Δηλαδή 600 χρόνια. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει ότι πέθανε. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει ότι πέθανε. Δεν σε πα. Δεν Δεν μπορώ να το πιστεύω. Τι κατάλαβα. Έχω δει το 5 λεπτά ακόμα. Μπαμπαμ. Γρήγορα πράγματα. Μπαίνει μέσα στο λεωφορείο εκεί πέρα, Μιλάει στον οδηγό, τον πατέρα οδηγό, μιλά στον κόσμο, τον πατέρα ο κόσμο, κάνει έτσι σου να κάνω και κάτι λουλούδια. Λουλούδια λουλούδια. να δε. το σπίτι του, τον κλέγανε λέει πέθανε αυτό ο άντρο. Είναι 600 χρόνια και περιφέρεται αυτό το Mal. Μα... Έχει... Έχει χάσει τον δρόμο του σπιτιού. Αν πήγαινε στο σπίτι, τότε καταλαβαίνετε. Τέλο πάντων. Ε... Έχουμε και πιο μοντέρνες θεωρίε. Λοιπόν, περίμενε, πού είμαστε. Έσχε πιο θεωρίες. θεωρίε. Πιο μοντέρνες θεωρίε απορρίπτουν τη μεταθάνατο ζωή των φαντασμάτων. Ε? Άλλε θεωρούν πάλι. <laughs> ναι. <laughs> Βλέπον, βλέπουν τα φαντάσματα σαν οντότητε ανεξάρτητε από θανόν ανώτομο. Από τον άτομο, ναι. Του οποίου τη μορφή οικειοποιούνται και άλλε πάλι λένε. Τι λέει, Τι λένε, ρο. Ορίε Λοιπόν, άλλε θεωρίε πάλι βλέπουν τα φαντάσματα σαν οντότητε ανεξάρτητα από το θανόν άτομο του οποίου τη μορφή οικειοποιούνται και άλλε πάλι λένε. Αλλά πού αν τα γράφαμε. Αχ, γι' αυτό σκάβεψα. Αλλά πού αν τα γράφαμε θα μα πέρασε το ψηλό ενώ οι αθεόφοβοι μα λένε κάνουν το βήμα, ρε. Ναι, καταρχά δίνουμε πληροφορίε στον κόσμο για να είναι χρήσιμο. Αυτό λέει πού αν τα γράφαμε. Ναι, εμεί θα τα πούμε, δεν τα γράψουμε, θα τα πούμε. γιατί τα γραπτά ναι. μένουν. Εμεί θα τα πούμε και θα ναι. Δεν θέλουμε να μένουμε. Τα φαντάσματα έχουν και η ημερομηνία λήξη, αυτό που σα έλεγα πριν. Και ναι. σίγουρα κανένα, κανέναν δεν επιζήτηκε περισσότερο από 500 ή 600 το πολύ. Μην ναι, τα ακούσει αυτό με την ημερομηνία λήξη, κανένα τουρνάρα και τα βάλει στα ράχια του σούπερ μάρκετ, δεν πουρσέσαμε. Θα το πούμε Ναι, πάντω ε, πιστεύω ότι ένα από αυτά τα φαντάσματα πριν να είναι και ο Μιτσοτάκη, έτσι. Αυτό λες να ζητήσεις πέντεκόσιες μέχρι 600. Τι παιδί. έρευνα έχεις κάνει, μου φαίνεται πιο πολύ και άνθρωπο. βρυκόλακας. Ναι, δεν, δεν, δεν, δεν η είναι Οι βρυκόλακες είναι άλλοι πέντες, κύριο μου. Δεν πίνει αίμα, Μητσοτάκης. Πίνει, ρε παιδάκι μου, αίμα πίνει, έχει πιει το αίμα του ελληνικού λαού, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Mm. Αυτός δεν είναι φάντασμα. Αυτός δεν έχει κρύα χέρια. Που το ξέρεις, δεν είχα την έξω μισοδάχτηση Λοιπόν, θρύλικοι ιστορίε θέλουν τα φαντάσματα, άλλοτε καλά και άλλοτε κακά και συνήθω αδιάφορα Δηλαδή, άμα δείτε κανένα φάντασμα δηλαδή, συστάσει να περιμένει το λομπορείο και το κοιτάτε τορμαγμένο και αν το μήνα ήρθα τέτοια, το μήνε Πολύ συνήθως... Όχι, είναι κλασική θεωρία, είναι κλασική θεωρέα Εντάξει συνήθω είναι και καλά, Τι, καλό φαντασματάκι, είναι, είναι ένα μικρό συντονάκι Είναι αυτά τα φαντασματα που έρχονται να σου, να, σου, να σου δείξουν το δρόμο το σωστό Το σωστό το δρόμο, το σωστό το δρόμο, <laughs> Βάιλτ, <laughs> <Βάλτ. laughs> Η εμφάνιση τους πάντω συχνά συνοδεύεται από αίσθημα ψύχους Οπότε μέσα στο χειμώνα δεν συμφέρνει αδείς φάντασμα Ναι, hey, Συμφέρει α... το καλοκαίρι, δηλαδή και κοιπούσε εσύ <laughs> Κάνα Άγουμπ στο μήνα, ξέρω εγώ, το βράδυ Να έχει φίλοι της μπητήσεσου να κοίγεσαι Να μην βρίσκεις νερό σου, ξεβίεσαι να νερό Σου ξεβίεσαι. να περπατάς στην παραλία, ρε παιδί μου σε παραδείγμα, <laughs> μαλάκα <laughs> Να περπατάς κάπου, ρε παιδί μου, καλοκαίρι, και να δεν να νερό Να μην πίνεις νερό ναι. να μην δροσίζεσαι. Και βλέπεις το φάντασμα Μελαγχολικά, να ναι τι... λες. Λες. Λες, λες, πες, πες. Όχι μου Λοιπόν, yeah oh yeah. okay. ε, μελαγχολικά προαισθήματα Может> ή αισθήματα αματεότητας και κατάθλιψης έχουν τα φαντάσματα κάποτε και αποτρομώδεις παραλύρημα Τι δηλαδή Άρε, Κίτσο με ταμάξι με πάτησε Κίτσο με ταμάξι με πάτησε Όντως έτσι έλεγε ο Κίτσος με τα μακριά. Εγώ το εντάξει. Δεν ξέρω είναι ο Ναι, αλλά κατάλαβε ότι σε πάτησε μετάβαση. Γι' αυτό λοιπόν λέει και οι μάρτυρε είναι πολλέ φορέ. Θα μου κάνει τη χάρη να κάνει κλικ να δω τι διαβάσω. Λέει να παίξουμε και μουσική να τελειώσουμε το. Να παίξουμε και μουσική μπαγκράτ. Ποιο από Από Από για και οι, μάρτυροι, οι μάρτυρες είναι πολλές φορές αρνητικοί στο να εκθέσουν την εμπειρία τους γιατί δεν θέλουν να παραδεκτούν πόσο τρόμαξαν και σοκαρίστηκαν από αυτό που είδαν. Ο άλλος λόγος είναι ότι δεν περίμεναν να τις πιστέψει ο κόσμος. <συσχε> <συσχε> Καλά, ο κόσμος δεν πιστεύει τώρα να πιστεύει Λοιπόν, κάτσε να πούμε και κάτσε στους ακροατές. Όποιο βρει τι παίζει ε, background, αν το ακούει, τι <συσχε> κερδίζει. <συσχε> <συσχε> <συσχε> <συσχε> <συσχε> <συσχε> <συσχε> Έχουμε να δώσουμε κάτι. Δεν κερδίζει τίποτα αλλά θέλει να δώσεις... Δεν συνεχίζουμε να μοιράζουμε δώρας. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> να πώς θα πάει η ακροματικότητα. Θέλει <laughs> τα δικά μας πράγματα ρε, βέβαια. Το γυαλιά του φοράς. Καταρχάς που μου δίνεις δεκαλεία, αυτό δεν είναι πια. το 3 ευρώ, ναι. Κάτις δεν είναι δυνατό. Το γυαλιά αυτό που φοράς είναι και δεν είναι. Πράγμα που μας νοιάζει. Λοιπόν, όποιος βρει το τραγούδι αυτό που παίζει από πίσω, κερδίζει... <laughs> <laughs> τα το γυαλιά του φάνου. <laughs> το γέμμα <γυαλιά> είναι ακριβά. <laughs> Τα φιλικά, δεν μην κοιτάς. <laughs> Λοιπόν, όποιος βρει αυτό που παίζει το τραγούδι από πίσω, έχει έναν καφέ και το Σπύρο mm -hmm. Έλα, θα βάλουμε μαζί τα λεφτά, Λοιπόν, ακούστε το τραγούδι που παίζει, όποιος βρει το τραγούδι που παίζει από πίσω, κερνάει... το τη μουσική που παίζει από πίσω, κερνά με καφέ Βάλτο, βάλτο το πίξ Επιστρέφουμε εδώ στην πλατεία Radio. Και ό,τι ε, βρήκε το τραγούδι που παίζει, το soundtrack που παίζει από πίσω. Όποιο το βρήκε να μα στείλει μήνυμα τώρα. Θα κερδίσει καφέ μαζί μα. Αρχίδια σιγά, μην στέλνει Γιατί εδώ πέρα φαντάζομαι. Ποιο θα θέλει να η καφέ μαζί σου. Σα παρακαλώ. Ωραία. <laughs> Σα <laughs> <laughs> παρακαλώ. Ξέρω μα ότι έχουμε ακροατέσου. Λοιπόν, mm. τι σχέση έχει με το τραγούδι αυτό που έβαλε. Σηκόλαι Καμία σχέση δεν έχει ηρεύνη με τα φαντάσματα. Καμία σχέση δεν έχει. Απλά επειδή μου άρεσε και επειδή βρήκα και άλλα τέτοια να πούμε. Ναι. Ε, ωραία. Η Παναγό. Λοιπόν. Ε, για τι κακέ γλώσσε. Τι λέει, Κακέ γλώσσε. Α δούμε τι κακέ γλώσσε. Α το διαβάσαμε. Ε, ναι, μαι. Ναι, οι κακέ γλώσσε. Α πιάσουμε τι κακέ γλώσσε. Τερανν. Λίγο το λόγο. Οι κακέ γλώσσε αφήνουν οι για την αιμονή των, μιλά, μιλά. των φαντασμάτων. Μεχό. Mm χώρους, κακοφωτισμένου ή θεοσκότεινους Οι περιοχές με συχνές ομίγλες βάλτε λίμνες Αγγλία Αγγλία Οι περιοχές με συχνές ομίγλες βάλτε λίμνες Αγγλία Δεν πρέπει να το Ναι Άλλες γλώσσες πιο κακές Αυτές κάνουν σχόλια για την κακή όραση των μαρτύρων Μαρτύρων, μπορεί να του και <χαιρόνες> την διανοητική σημαντική του <χαιρόνι> <σημούραση χαιρόνι> την ώρα του συμφάντο. <χαιρόνι> Τέλος, οι χειρότερε από όλε τι γλώσσε του κακίνου <χαιρόνι> ε, <χαιρόνι> επισημαίνουν την τάση των φαντασμάτων να εμφανίζονται σε άτομα με σκησοφρενική διάθεση. Ε, γλώσσες, γλώσσε! Μαντέψτε γιατί τα φαντάσματα εμφανίζονται σε άτομα με σκησοφρενική προδιάθεση. Ένα! Έχουν κάνει με τα φυσική εμπειρία. Δύο βρίσκονται πάνω στα στροπή, Τρία Είναι ψυχάκι. <laughs> <laughs> ψηφίστε τώρα. Κι όποιο το βρει και τον καφέ που λέγαμε να τα βάζω. Ρίχνε, ρίχνετε. <στολίκο> <Α, α, α! laughs> Γιατί ήταν, μόνο, μόνο δεν θα περάσει το, ποτέ είναι χαρά. εδώ θα σπάμε. Ρε. Ας πάμε. Το είχαμε έχουμε... και για τον καφέ. Ναι, το είχαμε και το τον καφέ. Πούπο, ναι, το το καλά, είμαστε τυχεροί. Έφεσε το ποτήρι με τον καφέ. Πάρε ένα χαρτάκι και μάθει αυτό. Εντάξει, ε, δηλαδή, να συνεχίσουμε για τι κακέ γλώσσες. Ναι, ας πέφτουν ένα κομματάκι. <laughs> όχι, όχι, όχι. Λέει για τι κακέ γλώσσες, εγώ μαζεύει τον καφέ. Λοιπόν, έχουμε μετά κάποιες. κάποιες <laughs> <laughs> πραγματικές... <laughs> δεν... καλά, δεν ξέρω τις πραγματικές. Καλά το, <laughs> φέρμα <από> το πετσέντα, αν χρυμπαρτός σας να φέρει τίποτα. Αυτό σ Λοιπόν, θα, θα αναφέρουμε μία ιστορία ε, φαντασμάτου Πολλές ιστορίες βλέπω Παρακάτου ιστορίες είναι αληθινές Μία ιστορία, yeah. περίμενε θα το πω Μία ιστορία με φάντασμα Φαντάσματος <laughs> <laughs> Μία ιστορία με πρωταγωνιστή Ένα, <laughs> ένα φαντάρο Μία κοπέλα Αυτά Και ένα φαντασμα Λοιπόν, με ακόμα Κάποτε ήταν ένα παιδί! Όχι έτσι! Όχι έτσι! Κάποτε ήταν. Κάποτε ήταν ένα παιδί. Οχ. Δεν λέει όνομα. Α το βοηθήσουμε, Χρήστο. Ο Χρήστο. Λοιπόν, κάποτε ήταν ο Χρήστο. Ο οποίο υπηρετούσε τη θητεία του στον ελληνικό στρατό. Σε ένα στρατόπεδο σε ένα νησί τη Ελλάδο. Πάντως δίνει... ναι! Δίνει πληροφορίες μου! Ναι! ο Όχι! Οχ! Το οποίο δεν της φάνηκες πριν. Αν δεν αμφισβητήσεις ότι ένας χείταιλεα που υπηρετούσε τη δία τους σε κάποιο νησί της Ελλάδας σε ένα στρατόπεδο δεν θα δηλαδή, Το μόνο που έχει υπηρετήσει είναι ότι κάποιος υπηρετούσε στον ελληνικό στρατό. Ναι! σε ένα νησί, λοιπόν. Όπως και κάθε άλλος στρατευμένος δικαιούται κάποιες εξόδους και άδειες. Αναλόγως στο στρατόπεδο το οποίο βρίσκεται έτσι Έτσι λοιπόν, σε μια έξοδο του γνώρισε μια κοπέλα και από τότε άρχισαν να κάνουν παρέα Παρέα, necessary... το λέμε τώρα Τι ήθελες να πεις τώρα Τι έννοιες τώρα Τι Θες να συγκύσεις Έβγαιναν για αρκετού καιρό και είχαν γίνει πολύ καλή φίλη. Δεν το λες, δεν το λες εστάδω. Πρέπει να το πούμε και ερωτική ιστορία. Σε παρακαλώ Όχι, όχι, θα τέλειω. Εντάξει, για αρκετό καιρό. Και είχαν γίνει πολύ καλοί φίλοι. Όποτε μπορούσε και έβγαινε. Όχι. Από το στρατόπεδο πήγαινε και την έπαιρνε από το σπίτι της, όπου κέδιναν ραντεβού. Ένα βράδυ λοιπόν, που είχαν βγει να απολαύσουν τη βόλτα τους, mm -hmm. η κοπέλα άρχισε να κρυώνει, όπου το Χριστός έβγαλε το μπουφάν του Γι' αυτό είπα να Και, <laughs> και τη το έδωσε να το φορέσει για να συσταθεί. Πολύ μαγκέρος όμως ο Χρήστος, ε. Σωστός ο Χρήστο, υπότις, κύριος. Δεν με θυμάμαι ποτέ να <laughs> <laughs> στη ζωή. Αφού τελείωσε η βραδινή βόλτα, ο Χριστός μαζί με την κοπέλα, επέστρεψαν στο σπίτι τους. Αφού ο Χριστός <laughs> την πήγε σπίτι της. <laughs> την επόμενη μέρα, ο Χριστός διαπίστωσε ότι είχε ξεχάσει να πάρει τον μπουφάν του. <laughs> Έτσι λοιπόν, πήγε στο σπίτι της να ζητήσει τον μπουφάν του. Και τι το χρειαζόταν Αυτή τη ιστορέχα που την ξέρω νομίζω Ο Αγίων η που δεν ξέρω νομίζω Όταν χτύπησε το κουδούνι το άνοιξε μια κυρία οπότε και ο νεαρός ζήτησε να δει την κοπέλα και εξήγησε και τον λόγο της επίσκυψής του Τότε η γυναίκα του είπε πως η κοπέλα που ζητούσε έχει πεθάνει πριν μερικά χρόνια Ο Χρήστος έμεινε Έλα ρε μαλακή γιατί το Ο Χρήστος έμεινε και άρχισε να τη χρησιμοποιεί όλη την ιστορία με την γνωριμία με την κοπέλα. Τότε η γυναίκα του υπέδειξε σε ποιο είναι και σε ποιο ακριβό σημείο είναι θαμμένη η κοπέλα. Ο Χριστός πήγε στον κορταφείο του χωριού έψαξε να βρει το μνήμα της κοπέλας. Μετά από λίγη ώρα τον βρήκε. Μάλλον το βρήκε θέλει να πει. Το βρήκε και διαπίστωσε κάτι πραγματικά απίστευτο. Τον βρήκε. Αυτό το... το βρ ναι, το μνήμα των τάφων, μάλλον έκανε τέτοιο συνδερμό Και διαπίστωσε κάτι πραγματικά απίστευτο Η κοπέλα ήταν όντω εκεί Και πάνω στην ταφόπλακα είχε παρατημένο τον μπουφάν του Δεν σε πάτησα Α, το δεύτερο ναι, το χώμα μου. Μια ιστορία δεν... χαμημένη δεν μπορούμε να την πούμε σωστά, αργά μόνο. Κάτσε, θα... αυτό θα βάλω. <συσκ> θέλω να πες εδώ πίσω. Ωραία, πες. Μια περίεργη παρουσία ήταν κάποτε. Άλλαξε μια ιστορία. Ναι, ρε. Καθίστερε, παιδιά, έτσι τώρα τι. Δεν θα ζητήσουμε την προηγούμενη ιστορία. Τι να πάμε στην επόμενη. Γιατί έβαλα μουσική που είσαι. Ε, περίμενα, θα τη βοηθήσω εγώ. Στο να το λύσει το πρόβλημά σου. Ε? Ωραία. Εί είμαι τώρα εγώ και εσύ. Mm. Καταρχάς το περίεργο της ιστορίας είναι γιατί αυτός δεν τον μπουφάν του. Εμένα αυτό μου παρεξάρτησε πολύ αμόντα. Δεν στο δύο. Ξεκινάμε. Ε είμαι εγώ και εσύ. Ναι. Γνωριζόμαστε. Ναι. Κάμω, παρέα! Το δεύτερο περίοδο της ιστορίας είναι ότι αυτό ο βαντάρος έπερννε και εξόδους. <laughs> <laughs> και όχι μόνο έπερνε άδειες και εξόδους, είχε την πολυτέλεια και έδινε και βόλτες, να πάει στον να πάρει μπουφάνε, να κάνει άδειες και ναι, διάφορες πολυτέλειες. Και, και... έπαιρνε κιόλας με πινάκι κατά τη θητεία του. Το φάγε το μωρό. Άσχετα είναι το φαντασμά. Το φάντασμα. Έχει ε, σημασία, μασί. έχει ότι το πέσιμο μπορεί να σου. Καν... Αλλά δεν μας γνώρισε και πού το, το γνώρισε. Είχε μας είχε μας, πού το γνώρισε το φάντασμα. Σε καμία καφετέρια, σε club, bar. Πού τίνεται στον δρόμο, περπάτε για το φάντασμα και τις που είσαι η μανίτσα μου, Της κάνει, ναι. <laughs> δεν ο φαντάρο, έτσι μιλάει <laughs> και το. Ναι, ναι. Ε, α, είναι Είναι κάτι είναι τα γκόστ bar. Γκόστ bar. <laughs> bar. Δείτε τώρα φαντάσου είναι εγώ και εσύ. Εκεί ο, είναι από του δύο μας ο φάντασμο. Εσύ είσαι <laughs> ο φαντάρο ή <χει> <χει> και... εγώ πίσω. δεν έχω πάει στρατό. Καλά, μια τζούρα, χιάραξε. <χει> <χει> εγώ δεν έχω πάει στρατό, οπότε εσύ είσαι το φαντάρο, εγώ είμαι το φάντασμο. Εγώ είμαι το φαντάρο. Εσύ είσαι το φαντάρο εγώ είμαι το φαντάσμο. Λοιπόν, παίρνει άδελφοι, πα εσύ στο δικαιοτήσιο ρε φίλε, φαντάρο τώρα γουστάρει, βοράσει το λύσο, Έλα, φιλέ. Έλα, άσυμα λαγέ. Θα πάρω άδεια γιατί έχω χτυπήσει κομμενάκι. Σωστό. Λε. Καμπή ε, ε, πήγε... και τι πλάγα μου, γόρι μου Τέτοια φαγητό <σσ> <σταλώς> θέλει μέλλον. Τι παιδιά, είναι ελληνικό στρατό. Αυτά τα πράγματα. Θα πας λοιπόν να βρει στο κουμενάκι. Σε περιμένω εγώ. Λοιπόν, τον... Σε περιμένω εγώ το κουμνάκι. Mm. Σε μια καφεντέ. Εσύ το κουμνάκι. Μα δεν με βλέπει. <laughs> σε περιμένω εγώ το κουμνάκι, σε μια καφετέρια Ναι. τον καφέ μα, με πα σπίτι σου. Καλά, τώρα εντάξει μετά, λε τώρα να τα. Γεια, αυτό τα σφυρά μου, πα πιέζει σου. Γίνονται όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνει το κομμενάκι. Έχει μια πιο αέρυνη μορφή. Το βρίσκει καλοκαιριάτικο αυτό. Λέω, παιδί μου ένα κορίτσι του καλοκαιριού έτσι που φυσάει. Κάνει το παρεώ τη. Έχει μεταλαμβαίνει το παρεώ τη. Έχει μεταλαμβαίνει το παρεώ τη. Στο σπίτι σου, τέλο πάντων, γίνουμε μετά έξω από μια βόλτα. Γιατί δεν έχω χορτάσει, θέλω να κάνει και στο μπακκάκι. Θέλω να κάθομαι με στο μπακάκι να. Και εγώ ω γυναίκα που είμαι. Μμμ mm. Κρυώνω Μ... Δεν θα μου δώσεις βρε αυτό το Όχι Μπράβο μπράβο ρε, να δώσω το Όχι Μαλέκ, Όχι, Σπύρο, Σπύρο, δεν Αυτά... ήθελα, να το κάνεις... ήθελα να πω ιστορία Είχα μια πρόφαση για να το πατήσεις, ναι όχι Εντάξει άντρα εγγύηση. Δεν υπάρχει περίπτωση <laughs> <laughs> δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. να συμβεί αυτό Και... Δεν κατσερεύει, λέμε παθαίνω, γάτου να Άμα κάνει κρύο, γιατί πρώτον δεν παίρνει που Δεύτερον, γιατί αυτά που φορά δεν σε ζεσταίνουν. Γιατί θα πάρουν ένα μπουλουζάκι, το οποίο όμω πρέπει να έξω. Να, αλλά σκέψω όμω και την ανθρώπινη διάσταση. Επίτηδε να κάθε να κρυώνει το κορτσάκι για να σε φέρει στο σημείο να τη δώσει το μπουφαράκι σου και αν την πάρει να την ζεστάνε. Πάω το κάνει επίτηδε να φέρει. Σκέψω ότι θέλει μια στοργία αυτή Τι στοργία φαντάζομαι. πολλέ ταινίε Αμερικάνικε βλέπουν. Προφανώς για να είναι φάντασμο η κοπέλα, κάτι πρέπει να κάνει. Λοιπόν εντάξει θα κάνα... προχωρήσει να είναι <σπάει> κανεί <κανένα στρόγο, σπάει> στον κόσμο να Περίμενε να μπούμε πάλι στο feeling. Βγήκαμε. Περίμενε. Πήγα το πίσω από την αρχή να πει το feeling. <σπάει> αυτή είναι η αρχή. Είσαι πολύ σίγουρος ότι είναι αυτή η αρχή. Ελά την αρχή. Τσαπ. Α το πειράζει το feeling και φτάνει κάπου εδώ. Πάμε. <σπάει> η ιστορία αυτή <σπάει> λέγεται. Μια περίεργη παρουσία. Ήταν κάποτε ένα κύριο. Ο, ο, ο, ο, κο... ο... ο Κώστας ο Κώστα. Ο οποίο οδηγούσε με τα μάξι του σε έναν επαρχιακό δρόμο σε ένα χωριό τη Θεσσαλονίκη. Καθώ οδηγούσε, αντίκρισε στην άκρη του δρόμου έναν ηλικιωμένο άτομο με μια μαγούρα, το οποίο έκανε νόημα να σταματήσει. Το οποίο, το, έκανε το, το, έκανε. το οποίο έκανε νόημα να το σταματήσει. Ο Κώστας σταμάτησε στην άκρη και είδε τον γέροντα να πλησιάζει. Γιατί πήρε μια gay χρέα η φωνή σας Μυστήρια Μυστήρια χρέα Μυστήρια χρέα Μυστήρια sorry Μου ξέφυγε Ανοίξε το παράθυρο και τότε ο Γέροντας του ζήτησε ένα τσιγάρο Τραγκαμάν ο Γέροντας Ο Κώστας ανταποκρίθηκε θετικά στην επιθυμία του Γέροντα και έτσι ανοίξε το τουλαπάκι του αυτοδικίνητου και έβγαλε το πακέτο με τα τσιγάρα. Του έδωσε το τσιγάρο και μετά ο γέροντας του ζήτησε φωτιά για να έρθει το τσιγάρο. Το, το, το τσιγάρο. Mm. Τότε ο Κώστας έσκυψε να πάρει και να του δώσει τον εμπτήρα. Καλά, πού έσκυψε. Θα μου έσκυψε. έσκυψε. Αλλά μόλις σηκώθηκε, ο γέροντας είχε εξαφανιστεί. Βγήκε από το αυτοκίνητο και έψεξε γύρω γύρω να βρει τον γέροντα, αλλά μάταια. Αυτό το περιστατικό... Είναι ένα από τα συνδυσμένα περιστατικά όπου εμφανίζεται ο φύλακα άγγελο του καθένα μα για να μα προφυλάξει από κάποιο επερχόμενο κακό. Μουμ, hmm, κατάλαβε. Θα τράκερδε ο Κώστας άμα δεν έρχονταν ο φύλακα άγγελο με προβιά γέροντα. Και δεν του δέκε τσιγάρο. Αρχάς, να πούμε κάτι. Ο Κώστας αν δεν κόψει το κάπνισμα. θα έχει την τύχη του φαντάσματο. Θα έχει την τύχη του γέροντα. <laughs> Κατά δεύτερο να πούμε κάτι σε αυτόν τον Κώστα. Ο δικάζεις δεν αμάξει, θα μας τάξει. Κάνας παππούς... Δεύτερον, γιατί ο Κώστας έχει στο ντουλουλαπάκι πακέτο με τσιγάρα. Τι τραβήχες. Μια στιγμή στο ντουλουλαπάκι δεν πακέτο με τσιγάρα. Μπορείς να το πει παιχνίδι, αεεεε! Και, για να καταλήξουμε. Έχεις ένα μάξι και δουλειάς. Έχεις ένας παππούς, σου ζητάει ένα τσιγάρο. Του το δίνεις και παντού στον αυτοίρα. Συγχώνεις και όπως δεν είναι μπροστά σου. Το τσιγάρο, πού είναι. Περίμενε. Mm. Του το έχει δώσει το τσιγάρο. Και εσύ κυβήθα να πάρει την Απτήρα. Ο παγκόσμιο κόσμο παππού λείπει. Mm. Περίμενε. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι φάνταστο. Mm. <laughs> Αυτό ξεκινήσουμε από εκεί το, το γεγονό. Mm. Δηλαδή, γυρνά στο κεφάλι από τη μία ώρα, παιδί μου, έχει πρόβλημα με παππού, έχει φύγει. Έχει και μετά πα στην τηλεόραση και βλέπει. Silver Alert. Να ξέρω. Ξαφάνησε και Μπορείτε να βοηθήσετε <laughs> και πέρυσι ω γνήσιο μάλαξ. Που λέγει και ο Μπαρδούζας, που θα έλεγε έναν εδώ ο Μπαρδούζας Πέρνεις ως μάλαξ Το Silver Anerlerd και λε. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε. Αφού ο κύριο εκεί δεν είναι παππούς, είναι φάντασμα Το δείδα σήμερα yeah. yeah. Ε, να το βρήμε, το Silver Κάτι τι είδες πάμε εκεί Κάτι Πάμε στην επόμενη το κορίτσι με το πιάνο Σουουουου Δεν ξέρω, μου φάνει πολύ τσόντα σε γειτονιά της Αθήνας... σε <gings> <gings> <gings> Κάποτε σε μια και τον 9 τη Αθήνα σε πάθησα Όχι, έχει Κάποτε σε μια και τον 9 τη Αθήνα υπήρχε ένα σπίτι. Αυτά τα παλιά με τα δύο χτίσματα με εσωτερικέ κάλε και με κήπο. <gings> σε αυτό το σπίτι έμεινα μια τριμελή οικογένεια. Για το παρδούσα να λακους την ιστορία. Τι έγινε παιδιά. Άκου ακού την ιστορία τώρα το το κάτω εδώ έχουμε Είσαι να, να κάτσω κάπου, όμως μην πες απ' τον Αγέρα και τον Βρούντουλο, ε, για αυτό κάτω. Κάτσε, κάτσε και ε, μεγάλο σαν να πω στα ακούσε. Τι ναι. έγινε, παιδιά. Η άνοιξη λίγο να κάτσω και εγώ στη μέση. Παιδιά, ναι. στο χουριό να δείτε, ναι. τέτοια λένε και είναι όχι χισμένοι πάνω να πούμε, τα φαντάσματα. Κάτσε ναι, να κάτσε στη μέση, τρέμουνε. Όλα, ναι. εντάξει, ναι. Η κυραλίτσα, να πούμε, αυτή η Στου Κιτσουμπούκουρα δίπλα, να πούμε του καφενέ. Στο κιψμπουκλούν. <στοί στοί στοί> ναι. πέθανε, όλο το χωριό νόμιζε <στοί> να πούμε ότι είχε στο να πούμε και έβγαινε και, και κάνει βόλτα στο κουριό και τέτοια. <στοί> λογικό. Λογικό, λογικό. <στοί> <στοί> <να> στο <στοί> κιτσομπούλο του καφενέ μόνο να κάνω για να. Όχι, Άρα από εκεί. χαμένε να πούμε, πήγαινε την ιστορία δεν είναι Κάποτε σε μια γειτονιά τη Αθήνα υπήρχε ένα ερχοντόσπιτο. Αυτά τα παλιά! Τα δύο χτίσματα με εσωτερικέ σκάλες και με κήπο Ωραίο, ωραίο, ωραίο σπίτι. Ωραία. Σε αυτό το σπίτι έμενε μια τριμελή οικογένεια. Ο άντρα δούλευε σε κάποια μικρή επιχείρηση. Η γυναίκα του σπιτιού ασχολιόταν με τι δουλειέ του σπιτιού. <Ρι> Έτσι πρέπει η γυναίκα, ρε δούλα, ρε. <Ρι> Ενώ το παιδί του, ένα μικρό κοριτσάκι πήγαινε σχολείο. Το κοριτσάκι αυτό. Είχε σαν χόμπι τη μουσική και του άρεσε πολύ το πιάνο. Έτσι ε, λοιπόν... Σκάσετε να πω την ιστορία. Δεν <laughs> <laughs> τη εγώ. Όχι, η ιστορία είναι το πάμε. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, οι γονεί του καλύτερα, το γράψαν καλύτερα. σε ένα οδείο και λίγο καιρό αργότερα του αγόρασαν και ένα πιάνο για να μπορεί να κάνει πρακτική, εξάσκηση εξαίρεσες. Να σου πω, μην του λες τόσο αργά, μην χει τα νεύρα να πούμε. Μπορείς να το πας λίγο πιο γρήγορα. Ναι, Κορυτσάκι με το πιάνο, να πούμε γιατί σε πω το κουρτσάκι με τα σπίτια σε fast forward. Ήλιο ο σε fast forward. βάλει Άλλο πίσω. το συνέστημα και άλλο το, το αργάκι. Πες πες πα έχει τελειώσει. Πες του Αυτό συνέχεια κάθε μέρα Πάντα μια συγκεκριμένη ώρα, ας πούμε ότι αυτή η ώρα ήταν 6 στα πόγευμα. Α, Α υποθετικά. Α, τώρα, όχι, τώρα είναι, όλα τα λένε σαν αυτό είναι υποθετικό. Μια μέρα όμως η μητέρα, <laughs> μητέρα τη είπε να κάνει κάποιε δουλειέ γιατί εκείνη θα φεύγει. Το κοριτσάκι δεν έκανε τις δουλειέ που Υί. είχε πει η μητέρα του <χαμένο> και αρχίσε να παίζει πιάνο. Όταν γύρισε η μητέρα του το δέχει να παίζει πιάνο και οι παιδίες του δουλειές που είχαν αναθέσει είχαν γίνει. Όταν όμω συνειδητοποιήθηκε ότι το κοριτσάκι δεν έχει κάνει τίποτα απολύτω, έγινε έξω εξωφρενών. Τότε άρχισε να μαλώνει το κοριτσάκι. Κάτσε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Οι δουλειέ είχαν γίνει. Δεν είχαν γίνει. Α, δεν είχαν γίνει. Δεν είχαν γίνει. Ναι, γιατί το κοριτσάκι δεν έπαιρνε το, το, το πιάνο. Θα πιάνω. Ε, Τι θα κάνει, Έτσι ε, θα, ε, θα καθόταν να, να... Mm. να. σκούπιζε, λοιπόν, Να λοιπόν. πιάνω. Τότε άρχισε να μαλώνει το κοριτσέ και ξέσπασε ένα μεγάλο καβγά. Η μικρή έφυγε κλαίγοντα και άρχισε να ανεβαίνει τη μεγάλη ξύλινη σκάλα μέχρι από <Σιέχι> την τράβεξη η μητέρα της. το κοριτσάκι... Την τράβεξε! Θα... <Σιέχι> Τότε το κοριτσάκι παραπάτησε και έπεσε από τη σκάλα χτυπώντας το πίσω μέρος του κεφαλιού της και πέθανε. Από το συμβάνε αυτό, μετά το συμβάν, οι γονείς της άφησαν το σπίτι αυτό και μετακόμισαν σε άλλη περιοχή της Ελλάδος. Το σπίτι αυτό ειρήμωσε καθώς δεν είχε απομείνει τίποτα εκεί μέσα. Όμως όπου περάσει έξω από αυτό το σπίτι, μια συγκεκριμένη ώρα Ας έξι σεξιόρτα <laughs> <laughs> Ακούσει το μικρό κοριτσάκι <laughs> Να παίζει πιάνο <laughs> <laughs> Τροίμι, θα Καλά ρε, αυτό το χαμένο πέθανε να πούμε και Αντί να σηκωθεί να φύγει από αυτή τη μάνα Δεν hey, ναι, κάθεσε εκεί να παίζει πιάνο, πιάνο. φύγει μάνα εφέρα. Άφηγε η μαλάκα, κάτσε τη κούρτσα. Πρέπει να πιάσουμε να ο και παίζει μόνο το Τι δεν τσεκάθρο, διπλά. το ανοιχτό. Μπορεί και να Αυτή την ιστορία που μα την έχει εδώ πέρα. Θα είναι, έχει συμπερισυλλέξει ο μετά πολύ Τι λέει ο από πού θα τα αυτά τα πράγματα. τώρα η δεν Γιατί, εγώ ξέρω έναν τύπο που ασχοληθεί πάρα πολύ με τα φαντάσματα. Όχι όλα, κάποια συγκεκριμένα. <laughs> Αυτός είναι από το Μηγανήσι. Το. Από το νησί του Μηγανήσι, είναι εκεί απέναντι από τη Λιφκάδα, να το νησί. Το Μεγκάειλα. Το Μηγανήσι, πηγαίνει εκεί και η πέστηνα του... του Χαλιβουργού να πούμε. Να, η του... Τε. Του Νάιμιντα. Α, <laughs> χαμένε ρε. Α. <laughs> Πώς τη λένε αυτή, ρε που είπε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη δασκαλάκη. Η δαστεράκη, Γιάννα. Η Γιάννα, Γιλουπούλου. Εκεί λοιπόν είναι ένας που λέγεται Πάλμος. Που το είπε ακριβώς. Είναι αρχικός ομάδας Δεν ασχολείται με αυτόν τον Σε παρακαλώ, μισθιωμένα σπίτια θα μου πει σήμερα για τον Πάλμος και το έχω προσωπικά να έχουμε. δεν τον είχα γνωρίσει και όχι μόνο του. του, Ξάδελφο, αλλά μην το πει πουθενά. Πάμε. <laughs> Όντω, σοβαρά. Τώρα. Ναι. Α, τώρα, έτσι. δηλαδή, να, να μην κουλήσει το τρακτέρι, να πούμε, τι να σου πω τώρα, δηλαδή. Αφού σου λέω ότι το ξέρω τον άνθρωπο. Τι πληροφορίε έχει γι' αυτό. Δεν ξέρω, δεν Αυτή την πληροφορία δεν την είχα την αυτό. Ε. Συχνά δίνει συνεντεύξει στην εγκυρότατη και δημοκρατικότατη εφημερίδα η Ελεύθερη Ωραία. Ελεύθερη ώρα. Ναι. ναι. Συχνά, δίνει, συχνά παρουσιάζει το κύριο, τον κύριο σε αυτό που είναι στον Νοδέ Βασίλη, χωρί τα κόκκινα. Ε, σε πρωτοσέλιδο της ελεύθερης ώρας, πολύ δημοκρατική εφημερίδα, δίνοντας πληροφορίες για την ομάδα ε, ε, για την ο η αρχηγός βασικά. Και πάντα, πάντα, η εφημερίδα έχει πάνω τίτλο Ο αρχηγός της ομάδας εύσηλον αποκαλύπτει. Και από κάτω λέει υπότιτλος. Εμείς κάνουμε δολοφονική επίθεση στον Αλτογάν. Τι λέει ρε παιδί μου. Το έχω δει αυτό το ξαφινό. Σώμαρε μεγάλε. Και δεν του συλλήψαμε. Όχι, γιατί ωμαστό δεν τολμάνε μωρέ. Δεν τολμάνε την ομάδα ε. Ποιο yeah. τη... να τα βάλει δεν με την... Γιατί δεν τολμάνε να πιάσει την ομάδα Πιάσουν και... Τη δέλτα την ε θα πιάσει. Ποιο ε... ρε. Ποιο ρε γατάκια θα τα βάλει με την ομάδα ε. Και το φούσκα από τα μουσια. Ποιο ρε. Θα τα βάλει με του αδεόφοβου. Μπει τα βάλει. Εκτό θέματο. Είστε τελείω εκτό θέματο. Αυτό, τέτοια πράγματα που λε. Εμεί κάναμε αυτό το υπερόπλο τά, εκεί πέρα μια. Αυτό που έκανε ο Γκιόλβα. Παιδιά, Όχι, ας... ένα δικό του. Το είπαμε, το είπαμε. Είπα, έχουμε κάνει εκπομπή για την ομάδα. Ναι, έτσι. αλλά ήταν για τα φαντάσματα την παράθεση. Τον έχω δει και σε εκπομπή να λέει για τα Απλώσει φαντάσματα. Λόγοι λέω τώρα για στοιχειωμένα σπίτια Απλά. είναι κορυφαίο ο τύπο, έτσι. Εδώ Δεν πέρα είναι. οργανώσατε είναι η επίθεση κατά του Ερντογάνα. Δεν ξέρει φαντά, φαντά. από φαντάσματα. Στιχ... Ξέρει από στοιχά. Ούγουρα. Στοιχά, ποτέ τι ήταν. Στίχιο. Πάμε Το. στοιχείο πλειοψηφία που παίρνει η πολεμική δεν θα Τι είναι Ο Μπρουσλή που έκανε τέτοια. Τι νομίζει, επειδή παλεύει με στοιχεία το έκανε αυτό. Έχω ένα βιντεάκι στο Ιντερνετ. Ναι, που λέει και καλά ότι επικαλείται λέει το βιντεάκι. Ποιο βιντεάκι ήταν αυτό? Ήταν από ένα της ε, ε, ε, ε, ah. Και, ε, και επίση ε, πρέπει να βρούμε και αυτό το βιντεάκι που είχα βάλει στον αδελφό μου όταν ήταν φαντάζος που λέγε ότι το heavy metal είναι των Τούρκων. Τόρυ ε, Νηθιάκς του, <laughs> το heavy metal. <laughs> το, heavy metal. Ο, το heavy metal και ο αντίχρηστος έρχονται από την Τουρκία. Του παρανόητη δηλαδή, του έγραψε κάποιος σαν τον Τνιερντουγάν, αλλά μουσικό. Εγώ άλλη παράδοση μουσική ήξερα που έχουν οι Τούρκοι. Όχι δεν ήταν αυτό το θέμα, το θέμα είναι ότι κάπως έπρεπε όλα αυτά πρέπει να τα μπλέξουν <χεδιά> Κάτι πρέπει να μπλέξουμε με ένα σκηνικό με το heavy metal είναι το ο σατανισμός, η Τουρκία και... Να ρωτήσω τώρα κάτι, mm. η... όταν πηθάνουν οι heavy metal γίνονται φαντάσματα Καλάστε τώρα τι γίνεται τους heavy metal Επικαλούνται τα φαντάσματα, <σχεδιά> φαντάσματα. Όταν πέθαινε Είναι το διότι αρχιστράτη και <χσόν> Αυτά τα έχει πει ο Γέροντα ή εμεί τα λέμε τώρα εδώ πέρα να πούμε. <αυνέξει. σφίλου> Αυτά τα λέω εγώ, μετά από προσωπική εμπειρία. Πάντω διάβασα μια είδηση σήμερα την οποία δεν συγκράτησα, αλλά άμα θέλετε μπορώ να τη βρω. Αν τη συγκράτησε, πώ θα <μας> την πει, Ρε χαμένη. <σίλου> μπορώ να την βρω. <σίλου> δεν την βρήκα. Περί τίνο πρόκειτο. Για έναν τύπο σε ένα μοναστήρι, μοναχό που πέταξε. Πέταγε πέτρα στι σκότσε τη Παναγία. Είμαι μοναχό στα βαριά. Αααα. Ah. Τι εννοεί πέτρε πέτρε. Αντί πέτρα. να λέει γαμμότι τέτοια να πούμε και να βρει, Ρίτσα Περίμενε... τι Ρίτσα πέτρε πέτρε. Πέτρα, στο παιδί πέτρε, σ' εγώ τη πέτρε, ο mm. μοναχό. Λέγανε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Τι ψυχολογικά ο άνθρωπο επικαλέστηκε την Παναγία να πούνε, λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ, ήθελα να μη κάνει αυτό, εκείνο το άλλο. Δεν το τάγανε. Η Παναγία δεν τα έκανε, τη λέει: Μαρί, δεν σήπα να μη κάνει. Δεν το δε με κάνει, χρά τα έχει πέτρα. Απλά οι άνθρωποι το μια πιο προσωπεκή σχέση με του Αγίου γι αυτό απλά έχει ολικά προβλήματα ο άνθρωπο. Ηταν ένα, ένα καυγάδάκι. Ένα, ένα Εντάξει, ήταν ενδοοικογενειακό διότι όλοι αυτοί εκεί πέρα που πηγαίνουν στο Άγιο Όρος είπαμε, εκεί είναι το περιβόλι τη Παναγιά. Οπότε είναι τη οικογένεια. Τι Άρα, άμα είσαι με στο περιβόλι, να πούμε, κι είσαι γίτο με τον άλλον, να μια συγγένεια, ένα κάτι, α πούμε. Έχει μια άνηση. <γι> να πει, <γι> <οχι> Πάμε σε επόμενε ιστορίε. Έλα, έλα. Να σου όχι, περίμε, περίμενε τι, μάμε, να τι πείτε τι ιστορίε αυτέ. Μ' αρέσουν οι αυτέ. Αυτό που βλέπω τώρα η μοναχιά. Με αυτό το δένο με το Άγιο Όρο. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να ξέρουμε και πού βρίσκονται αυτέ οι ιστορίε. Έχουμε πει ότι αυτέ οι ιστορίε οι οποίε λέμε δεν είναι σοβαρή έρευνα. Δεν θέλουμε να διαποπτεύσουμε Όχι. Για την πηγή μιλάμε, πού είναι η πηγή Όχι αυτό ιστορία... είναι ίντερνετ σε γενικότερα ναι, πλαίσια Ναι παιδί μου, σε γενικότερα πλαίσια, σε ειδικότερα να ξέρουμε Εσύ... Απα... Εσύ... Θέλω να πάω να Ειδικότερα άντε, πλαίσια, πλαίσια θα σου πει τις, τις διασυνδέσεις δεν που, νομίζω που τώρα... έχει με τον άλλο κόσμο ε, Εννοείται ότι, ότι οι συγκεκριμένε ε, ιστορίες αυτές οι οποίες λέμε αυτή τη στιγμή Δεν είναι και καν... Δηλαδή, κοίτα θα σου πω, άμα... Αμά... Ωραία, ας αρχίσουμε να λέμε τις ιστορές <laughs> Λοιπόν, η ή... μονάχη, η ιστορία <laughs> <laughs> <laughs> Να σα πω κάτι, τώρα καθόμαστε εμείς και διαβάζουμε ιστορίες έτσι στον κόσμο εδώ Δεν έχει νόημα, αν δεν μπορεί να ανατρέξει ο ίδιος να πάει να βρει κι Βρε... Να δει, το... δει πως είναι στημένη η σελίδα που τη γράφει Βρεμπαρδουχάι Του άλλο έχει εκεί μέσα Βρεμπαρδουχάι Σε σε εβραϊκά για να καταλάβει. Δεν υπάρχει λόγο, δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό το wow. πράγμα Εμείς θέλουμε να δώσουμε ιστορίες Στις οποίες έχει ψάξει, έχει υδρώσει ο Σπύρος να τις βρει Ήδρώσε προς τον υπολογιστή του, του ώρα στα τελείωτες Τις είχε ζέστη, βγάζει το πύργο υπολογιστή Περιμένε, περιμένουμε. Δεν είναι Ας πούμε κάποιοι οι οποίοι Πιστεύουν τις αφαντάσματα Πιστεύουν ότι όπω άλλε περιπτώσει που έχουμε αναφέρει Όπως μιλάμε τώρα για το που είχαμε ανε, ανεβάσει στον άλλον τον τρελό που έλεγε για τις προφητείες Ναι Αυτή είναι μικρασταλόν με στόχο Είναι, είναι τώρα κάτι οι τύποι που έχουν αναθέτηση για το χαβαλέ Για να καταλάβεις είπαμε την γνωστή ιστορία Για το, απαρα... το παλτό και τον τάφο Που βγήκε να τη δούμε την Κόμενα θέστηκε στο παλτό του έφυγε την ναι. Κόμενα και έμεινε με το παλτό Οπα, τα η κόμενα η κόμενα με τα παλτό. Ναι. ναι, αλλά όταν πήγε να πάρει ο άλλος στο παλτό η Κόμενα έχει πεθάνει ότι δεν είχε πεθάνει τότε, ήταν χρόνια νεκρή. Τι λέτε, ρε παιδιά, αυτό είναι που λέει. <σκίλει> και μετά την έκανε την μάνα του. Το το... πήγα... Τη τον έστειλε στον τάφο mm. τη κοπέλα mm. και βρήκε ναι, ναι, το παλτό πάνω. Τι λέτε. Ε, Συγκεκριτική ιστορία, αυτό... εγώ δεν έκφρασα. Ναι, εγώ, εμένα <σκίλει> με θύμισε το άλλο που λέει. Πήγαμε και είδαμε μια ταινία εχθέ. Καλά, φάγαμε παλτό. <σκίλει> το ξέρει αυτό. Την έκφραση, φάγαμε ένα παλτό. Αυτό, αυτό θα εννοούσα. Αυτό εννοούη, μάλλον έτσι. Δηλαδή, φάντασμα ήταν το έργο. Ας, δε να να σου πω, είναι... αυτό που παίζει εκεί πέρα, τι είναι, του το, το το πλάθεις εκεί, αυτό διώχνει τα φαντάσματα, αυτό που είναι το, φυλακτό το κάτι, το μακρόσθενα <laughs> <το μακρόστερο laughs> αυτό. Έχει και σε ιδία αυτή η κατάσταση με το τηλέφωνο στον αέρα. Κοίτα, Μπαρδούζο, να σου πω κάτι, μ. εγώ κατάφερα να του κόψω το καύνισμα, έτσι. <laughs> <laughs> <laughs> να σου πω κάτι. Και, και θέλω κάτι να έχω στα χέρια μου, κάτι να παίζει. Εντάξει, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είσαι ρουφιάνος, να πούμε. Με αυτή τη στιγμή. Ναι. Πε ρε παιδί μου, ότι του, του κάνω κρυφά. Εγώ να πούμε. Τη... Το μάθει γαρούφο να πούμε. Ναι. Άντε, μετά θα, θα πιάσει το τρακτέρ, θα μου κόψει τα να πούμε, θα μου βγάλει τι συμπίε να πάω να σκοτώσω το κουράκι. <laughs> να πούμε. Μια ώρα αρχίτερα να πούμε. <laughs> τι με αυτά που με κάνει τώρα δεν ξέρω τι σου σταυράκια. Ιστορία, <laughs> <laughs> ιστορία. Εσύ τη λε, εγώ την επόμενη. Λοιπόν, εσύ, εσύ, εσύ σειρά σου. Ναι. Μα επιτρέπει να για την... <laughs> να την πείτε να πούμε. Αλλά να σα πω ότι θα ήθελα να, να πείσω εγώ να πείτε εγώ είμαι ακροατή τώρα. Είναι πάνω στο τρακτεράκι που βάλει να πούμε το... Δεν πιάνει πλατείρετε το τρακτεράκι. Ρε θα με εχει WiFi GPS, Φάει, λοιπον ό,τι θέλει να πούμε. Φράου, δηλαδή. Έχω τα πάντα στο δαχτυλάκι, έτσι, και πιάνω. Και ακούω. Ξέρω, θέλω να ακούσω. Μια εμπεριστατωμένη άποψη που να λέει τα φαντάσματα είναι αυτό. Το είπαμε στην αρχή, δώσαμε ορισμό. Ναι. Τι είναι τα φαντάσματα. Από μονάχη σα. Μονάχη μα. Όχι μονάχη μα. Μονάχη μα. Είδε άμα αργήσει την εκπομπή. Μην ανέβει πάνω. Για ποιά, τι να κάνω. Να πούμε. Λέμε εδώ, τα φαντάσματα αναφέρονται σε όλε τι χρονικέ περιόδου τη ανθρώπινη ιστορία. όλα τα μήν και τα πράγμα τη γη. Πώ το λέει αυτό. Ο παπαδιακός! Ο λύκος ο, Λέλος, ο ξέρω ποιος το λέει: ο ανεξήγητα.gr. Αυτός που να το λέει. Ανεξήγητα.gr. Τελειά... Επιτέλους, αυτό... του δώσαμε. Αυτό ήθελε ο παπαδιακός. Ωραία, είναι Μέρι και αυτό. τώρα, θα τον βρούμε τώρα. Θέλω, θέλω να με βρει ένα τέτοιο. Γιατί μετά θα φύγει, έτσι θα κάνει εκπομπή. Θα φύγει. Θα μείνω εγώ εδώ πέρα. Θέλω να κάτσω να Να φτιάξω το σταθμό κτλ. τα λοιπά. Θέλω να μπω μέσα να ψάξω ένα καλό σάιτ φαντάσματα να μπορεί να βρω κανα γουλιστό μου εκεί πέρα Κανα συγχωρημένο, κανένα φύριο που παίζαμε πρέφα να πούμε στο καθημείο Ανέξει τα έχει και φωτογραφίες Ναι, για φαντάσματα Ρε αυτό είναι, το πέρασες, το πέρασες το Περίμενε, πέρα. περίμενε λίγο, αυτό πριν ναι, αυτό με τις ιστορίες που λέμε αυτό που έλεγε νέα για φαντάσματα, τι εννοεί, δηλαδή έχει και παλιά για φαντάσματα. Είναι τα νέα τη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα είχαμε 34. Αφού είχε βαθμολογηθεί με 4-5 φάσει. Να το βρει. Το φαντάζομαι και κοπέλα, το αναφέραμε αυτό. Θέλει να το βρει. Μπορεί να το βρει. Όχι, στιγνά βάλει σάλιο. Τι λέει εκεί πάνω, λέει Θεσσαλονίκη Arts and Culture. Δηλαδή εννοεί τέχνη και κουλτούρα. Και σε αυτή τη σελίδα. Έχει μέσα και τέτοιο. Οπα, ναι, τέχνη και κουλτούρα. Αυτό τι σχέση έχει, ναι, έχει σχέση με την τέχνη. Τη μαυροφορεμένη του εύρου. Ποίη είναι δεν είναι αυτό το site. Δεν ξέρω Τη μαυροφορεμένη του εύρου. Δεν την πει καλά, στο τη γράφει. Να σου πω. μισό Δεν λίγο. είναι αυτό το site, δεν το θυμάμαι αυτό το site. Ποίηνιά, συγγνώμη, mm. εδώ πέρα λέει Θεσσαλονίκη, arts and culture. Εντάξει, και λέει θέατρο, cinema, εκδηλώσει, συνέδρια, φωτογραφία, βιβλίο, παιδί, στήλε, κόσμο, life. Αυτοβελτίωση, φυσική ζωή, μπλα μπλα, Θεσσαλονίκη, ωραία, ε, εκτό πόλη εκδηλώσει, ε... διαδρομή Θεσσαλονίκη Καβάλα. Αυτό. Πού σε... είναι να εντάξει. Αυτό που είναι. Ο ξέριγχο. Αυτό σου λέει δεν είναι. Πριν που... Περί... στήλε. Αυτός... Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Στον ξέριγχο είμαστε. Πού ο ξύριχος, αυτός. Ε, αυτός είναι ο ξέριγχο. Αυτό. Αυτό είναι ο. Ο λοιπόν, ο ξέριγχο, να δούμε τι άρθρα γράφει. Περίμενε, παιδί μου. Λοιπόν, τη πατρίδα μου πάλι ομοιώθητα πελήτη. Ε, Συγκρούνται με τα πιστεύω μας Όταν τα γεγονότα συγκρούνται με τα πιστεύω μας Ο κακός μαθητής παράξης του κόσμου Τα παιδιά της σοκολάτας Ο Μπέρναντ Ράσελ Η κουλτούρα της Αγένεια, ωραία, ωραία αρθράκια Πολύ ωραία Αυτό με τα φαντάσματα τι σχέση έχει ρε παιδιά yeah. Α έχει την αληθινή ιστορία του Πίτερ Παν Αυτό πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή Λοιπόν, η αληθινή ιστορία του Πίτερ Παν Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα Πίτερ Παν Α, οι κορυφές ιστορίες με τα φαντάσματα Α, οι κορυφαίε ιστορίες με τα φαντάσματα Στην Ελλάδα Αναλφάβητα, πεντάχρονα παιδιά χακάρουν το Το ξέρω, το έχω δει Το έχω αλλά τι λέτε ρε παιδιά, να πουν ο εξηγήθηκε έτσι, ε! Ά, πήγαινε... λοιπόν, περίμε τώρα λιγάκι εδώ, να δούμε εδώ που λέει φαντάσματα, έτσι. Τα έξι τρομερότερα φαντάσματα του κόσμου. Ναι, το έχει ναι, δει αυτό. Ναι, ναι, το πάτα... έχουμε, Δεν το έχουμε αφήσει. Λοιπόν, ποια είναι τα έξι. Μην τα δούμε τώρα, μην διακόψουμε τι ιστορίε. Μετά, να έχουμε ε, να λέμε. Είναι λίγο βαρετό τώρα να λε ιστορίε. Μπρε, σε ρέτε. παρακαλώ, λέμε λέμε τρία τετάρτα τώρα. <laughs> Επιμένουμε παρά τον πειρασμό να μην δείτε το βίντεο. Αν τα είδα, ρε παιδιά, αυτά βίντεο. Και έχει μέσα ουουουου Δεν είναι έτσι ακριβώ. Το πρώτο βίντεο δεν λέει τίποτα Το μόνο βίντεο το οποίο είχε Αυτό είναι το ωραίο Αλλά τα υπόλοιπα βαριγμάτα εδώ Σκύριες γκοστ Μην πειτάς τέτοια ρε εσύ Αλληξήγητα μπήτω στο hot.gr Σε φιλμ Τι λέτε είναι παιδιά Τι λέτε είναι Εδώ δηλαδή Να αυτό δεν είναι φάντασμα αυτό τώρα Αυτό τι είναι Αυτό είναι Αλλά εκεί πέρα γίνεται χαμός Εντάξει αυτό είναι πολύ στυμμένο Δηλαδή, αυτά έχει όλο βίντεο να πούμε και τέτοια. Άνθρωποι σκυέ, φαντάσματα και δαίμονε. Ένα στου οχτώ Βρετανού πιστεύει ότι ζει με φαντάσματα. Μπράβο. Μπράβο. Το αναλύσαμε πριν γιατί. Μπράβο στου Βρετανού. Γιατί οι Βρετανοί πιστεύουν κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί. Ναι, το έλεγε η πηγή μα. Γιατί, τι έλεγε παιδιά, τι έλεγε Ότι συνήθω τα φαντάσματα εμφανίζονται σε ομιχλώδει περιοχέ. Με γρασία. Και έλεγε παράδειγμα, Βάλτο. Ε, ο Μίχλη τι έλεγε, ναι, τέτοια, Αγγλία, Αγγλία. <laughs> και, Να σας πω, η Θάτσεβ δηλαδή δεν έχει να κάνει με αυτό Ή ο άλλος ο τέτοιος να πούμε <laughs> δεν, έχει, δεν, δεν έχει να κάνει με του άλλους να πούμε Επίσης, δεν λέει Τι ψυχολογικά προβλήματα πρέπει να έχει κάποιο για να πιστέψει στα <laughs> φαντάσματα. Το πάνω. αναλύσαμε και αυτό Βέβαια, χάνεται Οι κακές γλώσσες τι λένε οι κακέ γλώσσε. Τι λένε κακέ γλώσσε. Α τι λένε οι κακέ γλώσσε. Ελά, περιληπτικά παιδιά. μου, διαβάζω. Ναι, τι λένε κακέ γλώσσε. <laughs> ε, ε, ότι, ότι αυτή είναι η <laughs> Δεν είπαν αυτό. Λένε κάποιοι κακέ ότι πάω στο που τέτοια <Σκιζοειδή laughs> Όχι, δεν είπε Λέτε, αυτό. Είπε, λένε ότι τα φαντάσματα εμφανίζονται σε άτομα με σκι ζωηδή τέτοια. Και εμεί λέμε εντάξει. Σκι ζωφρένεια. Τι λένε λοιπόν και εμεί πρέπει να το βρίσκουμε πολύ λογικό και μετά από όλα αυτά αρχίσαμε να διαβάζουμε τις ιστοριούλες μας και μετά από όλα αυτά μπήκες στον τρακτέρ μέσα και τσικόψαμε τις ιστοριούλες μας ρε παιδιά έπεσαμε το τρακτέρ επάνω στη σελίδα βόλτα στο μουσείο με συντροφιά ένα φάντασμα Οχ, oh, καταπληκτικό! Φαντάζεσαι τώρα να πα εδώ πέρα να στην εθνική πίνακο να πούμε και εκεί που βλέπει τον πίνακα έρχεται από δίπλα το φάντασμα σου κάνει. Οχ, λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπει έναν πίνακα του Λίτρα. Και ποιο είσαι, εσύ, ρε. Όλοι οι <laughs> Εγώ ήμουν ξενικό σε αυτό το μουξείο και με απολύσανε. Και εγώ αυτοκτόνησα και τώρα έχω γίνει φάντασμα. φάντασμα δηλαδή θα πας... τι απολύμιε καθαρίστριε. Ναι, το φαντάζεσαι. Θα πηγαίνουν <συγχερήστες>, <στο σύμπρο laughs> Α, ah, τώρα που είπαμε για φαντάσματα και τέτοια να πούμε, ε, οι καθηγητάδε λέει πήγανε και αυτοί και θα καθίσουν έξω με τι καθαρίστριε wow. από το Υπουργείο Οικονομικών. Όχι, δεν θέλω να τον πείτε. Ποιοι καθηγητάδε? Καθηγητέ μου, ρε, του Σολμέ. Τη μέση εκπαίδευση, τι είναι αυτό. ναι. Ναι, του Σολμέ. μπει στη σχέση γι' αυτό με τα φαντάσματα. Καμία. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα θα μείνουν, θα γίνουν σκελετοί, ζόμπι, φαντάσματα. Το Υπουργείο θα του έχει γράψει τα παιδιά του. Δηλαδή, καταλαβαίνει έτσι. Έχετε καλή. Φαντάσου να φανταστε. Φαντάσου φαντασία τώρα, να φανταστείς φαντασμένα φαντάσματα που φαντάζονται ότι υπάρχουν φαντάσματα. Του φαντάζεσαι, <laughs> δηλαδή, φανταστικό, ε. <laughs> Τι σημαίνει <λέω> τώρα, τέλος πάντων, <laughs> αυτά, αυτά μόνο ο, ο Πάλμος να πούμε τα κατέχει, τα κατέχει. Ένας Συνόγιος Βασίλης της ομάδα Ε, δικό σου. Τώρα δεν φτιάχνετε Δε τώρα, καταλάβεις. Τα γιατί πήγες εδώ πάνω. Δεν πήγαμε και πάνω γιατί συζητάγαμε για ένα προηγούμενο Να nah, το τελευταία ιστορία Μετά έχεις τη μόρα Η μοναχιά Όλα αυτά είναι η τελευταία ιστορία Περιμένω και εγώ την τελευταία ιστορία δεν ξέρεις πως το Χώστο χώστο χώστο Τι είναι Χώστο τώρα, τώρα έφυγε Έφυγε Περίμενε Πούντο Χώστα Νάτος Ποιος είναι αυτό, Ο Χάρις ο Πότερα Χώστο είναι τούτος Είναι ωραία μουσική εντάξει. Χάριστον Πότερ, αυτό το έχει κάνει πίτιδε στο όνομα, έτσι ή. Α, όχι, είναι το Χάρι Πότερ, η οχι Αχ, πάμε. Έχει φτάσει πιστήμη, παιδιά. Λοιπόν, η παιδια λοιπον Η ιστορία που έλαβε χώρα σε ένα μοναστήρι το οποίο βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Πάλι οι πληροφορίε είναι κατά το Έχει πολυ υγρασία στη Βόρεια Ελλάδα, για αυτό. Έχει πιο πουλή υγρασία. Και και αγγλία. <σχελίου> έχει Αγγλία στην Βόρεια. Έχει... Έχει... Κάνε <σχελίου> καλοκαίρι, καλαί... <σχελίου> καλοκαίρι, πολύ Αγγλία. Κάνε γκέι παρέιι, δεν κάνανε. Άμα κάνανε γκέι παρέιι και, και μαζεύτηκαν εκεί πολλοί Άγγλοι, καταλαβαίνει έχει και Αγγλία. Ο Μπουκάρη θα φέρει την Αγγλία και μια τέλο τη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το μοναστήριο ζούσαν περίπου 50.000 μοναχέ μαζί με την ηγούμενη. Οπα, περίμενε. Πόσε ζούσανε 50 μοναχέ. Α, όχι 50 μη μα τριλάζει λέω και εγώ γιατί δεν ήταν αυτό το πανάκι. Δεν ήμασταν τρελαοί οικισμοί ολόκληροι. Τι οικισμό, πολιτεία ολόκληρη. Η ζωή του κυλούσε με του ίδιου ρυθμού και έκαναν σχεδόν κάθε μέρα τι ίδιε δουλειέ. Ωραία ζωή. Σχεδόν κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα. Ωραία ζωή. Υπήρχε το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, ή υπήρχαν τέτοιε μέρε. Ναι, ωραία. Μια μέρα σαν όλε τι άλλε είχαν καθίσει όλε οι μοναχέ να φάνε και ξεκίνησε μια συζήτηση αγνώ του περιεχομένου. Πάνω στον κουβέντα όμως ξέσπασε μια έντονη ολογωμαχή ανάμεσα στην ηγουμένη και μια μοναχή. Οι τόνοι όμως ανέβηκαν πολύ και άρχισε μια να βλαστημάει την άλλη. Ωραία συμπεριφορά η μοναχή. Δηλαδή τι έτσι αλληλείο. Δηλαδή τι δεν νομίζω. Έλα, δεν έπρεπε γιατί τέτοια ρε. <laughs> Τότε η μοναχή σηκώθηκε άρπαξε ένα μαχαίρι. Και πάνω στα νεύρα τη το κάρφωσε πάνω στον εικόνα τη Παναγία. Γιατί έφταιγε η Παναγία. Πάλι, πάλι περιστατικό με την Παναγία. Σήμερα κάποιος όλος την πετροβόλαγε. Ναι, Παναγία, μου τι γίνεται να. σε μίση κάποιος έλεγε πέτρα. <laughs> Τότε σου είπα. Αυτό, το κάποιος <laughs> την πετροβόλαγε. Τέλο πάντων, για θε λοιπόν, κύριε. <laughs> τη... Τα χρόνια, με χρόνια πέρασαν μετά από αυτό το κομμάτι σταμάτησε. Τα χρόνια πέρασαν και αν όχι όλε, οι περισσότερε μαροχέ πέθαναν. Λογικό. Βιολογικά τέτοια. Το περίεργο σε όλη την ιστορία είναι ότι η μοναχή που κάρφωσε το μαχαίρι στην εικόνα έχει και αυτή πεθάνει εδώ και πάρα πολλά Σίγουρα χρόνια, πέθανε και αυτή, ή τύχησε να πει. Αλλά το χέρι με το οποίο έμπειξε το μαχαίρι στην εικόνα ακόμα δεν έχει λιώσει. Τα φαντάζομαι να το κολλάξουν όλα αυτά. Κάτσε εσύ, μήπω εμφανίζεται το χέρι μονάχο του και κάνει βόλιο κουράξι. Όχι, δεν έχει λιώσει. έχει λιώσει η υπόλοιπη μοναχή, δεν έχει λιώσει το χέρι Δεν έχει λιώσει το χέρι. Όχι. Mm. Τα το που Α, είναι αυτό που λέει, που λέει ο άλλο. Α, γεια χέρι. Άγια, το χέρι. Ε, την ώρα που κάρφωσε την εικόνα της λέει η ηγουμένη να αγιάσει το χέρι σου. Και άγια στο χέρι, και δηλώνει. Δεν υποτίθεται ότι, ότι όταν δηλώνει ένα σώμα, κάποιο αγίο, ο Άγιο είναι πολύ Άγιο. Αυτή που, αυτή που κάρφω την εικόνα τη παραγία, γιατί το χέρι τη είναι. Μα αυτό η λέω. Άγια, το χέρι. Αν αγιάσει το χέρι. Λοιπόν, να γεια σου στόμας, ah, yes. πάντα να λιώσεις ολόκληρο και να μείνει το στόμα σου μονάχα, να μιλάει και να κάνει πουμπές Γεια σου παιδιά, μη μιλά Επιστρέφω παιδιά <laughs> Να σου πω, να, να προσέξεις, γιατί σήμερα έχει πολύ γρασία έξω ε πέσει και κανένα άγγλος, σε βλέπω... Μια μικρή Αγγλία είναι έξω. <laughs> <laughs> <laughs> έξω Μια μικρή Αγγλία Μπορεί να ένα πρόβλημα αυτό να <laughs> Λοιπόν, ακούρα μου, συζητάω συγγνώμη εκ μέρου του Σπύρου. Μουνάχος του εδώ πέρα κάνει έτσι, κοιτάει το τραγούδι να πούμε. Λέει κάτσε να βάλουμε αυτό πέρα, εδώ Είμαστε, πέρα. <δεχερ> πέρα <Περίμενες, όσο> <δεχερ> τραγούδι, είναι. Σιπω... Τι λέει, <στά> περίμενε, θα σημάδι το τραγούδι. Θα <πέρα>. Σταμάταρε, <στά> μιλάμε ρε. Λοιπόν, θα σημώ να πούμε και τα λοιπά μετά. Άκου το τραγουδάκι τώρα και τότε τίποτα έτσι, λέω κάτσε να βάλουμε αυτό. Μπα που βάζει εκεί πέρα να πούμε, κλείνει το. Λοιπόν, γεια, γεια. στο τέλο θα στοιχιώσει ρε, Δεν θα λιώνει το χέρι μου. να πεθάει και δεν θα λιώνει το χέρι που χυρίζει το ξέρει. Λοιπόν, το, αυτό το δεξί, το χέρι, αυτό το... Τι ωραίο χεράκι. Το δεξί μπαίνοντας ή βγαίνοντας. Το δεξί δεν πως είναι δίπλας. Α, εντάξει. Άρα το δεξί του χέρι. <laughs> Έλα. Ακούμε... Τι, ακούμε... τι ακούμε. Τι ακούμε. Ακούστε τι ακούμε. Ε, για μπες να δεις, έχει από στο κουριζάκι. Καταλάβατε τι ακούμε, ε! Καταλάβατε τι ακούμε, έτσι. Μονομαχία του υλπάσου! Τι ακούμε, έτσι, έτσι. Ότι αυτό είναι για να σου πω, το τσάντου σταθμού το εξαντληθώ. Πέσω. ότι κάποιο θέλει να σε βρήξει να. Τα έχουμε πει μέχρι να μα βρήξει. Τι θα μας στείλει μήνυμα. θα μήνυμα, χαμένη. Τώρα μου στείλει. κάνει το ότι δεν θα Καταρχά που είμαι ο σταθμό. Καλό, α το Α, το βρήκα. Α, μπράβο. Έτσι. Του βρήκα, του βρήκα. Κουροϊδεύεσαι και στι Βρυξέλλε λέει το σουβλάκι έχει 5 ευρώ. Για να ξέρετε που σα ακούμε φανατικά. Ναι. Συζητάγαμε για το. Μα ακούν Αυτό είναι. Μα ακούν τι Βρυξέλλε, παιδιά. Γεια σου, γεια σου, Βαμπαίνα, γεια σου. Έχω να πω ότι κανένα μεγάλο άνθρωπο δεν γίνεται στον τόπο του. Κανένας Στι Βρυξέλλε το σουβλάκι έχει 5 γιούρε. Γιατί λέγαμε για τα σουλατζέρικα. Για μήναι, να μήναι, ξέρετε μήναι. ότι σα ακούμε φανατικά. Λοιπόν, να στείλουμε πολλά φιλιά στι. Ε, Αναγνωριζόμαστε αναχνωρι... η αξία ναι. μα στο εξωτερικό. Στη Γερμανία, Έτσι, στις Βρυξέλλε. Στην Ελλάδα, τι να πούμε. Ουδείς... Οι μεγάλοι άνθρωποι ποτέ στον τόπο του δεν πήγαν δικαίωση. Υπάρχει Υπάρχει ειδική φράση που λέει να πούμε. Ναι. Ουδή αθεόφοβο στον τόπο του. Αυτό. Ουδή αθεόφοβο στον τόπο του. Ουδή αθεόφοβο εισήτω. Ισί, Πρέπει να και... το έξω από τη σχολή του Πιθαγόρα. Τα φίλια ε. μα τη Βρυξέλλε <σκου> είναι και το Ευρωκοινοβούλιο. Ή? Το Ευρωκοινοβούλιο. Μην, μην, ξεχά, μην ξεχνάτε μια φορά την ημέρα να περνάτε απέξω να έρχεται ένα φάσκελο. <σκου> <σκου> μια φορά την ημέρα. Για το ξυμάτιο ασχολείο. Για το ξυμάτιο ασχολείο. Για το ξυμάτιο Δεν μπορώ να πιστέψω πώς στο εξωτερικό γίνεται με το, το σουβλάκι 5 ευρώ. Γίνεται, γίνεται. γίνεται. Πώ δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται. γίνεται. Ε, να σου πω κάτι. Απλά σου λένε εκπέτει <laughs> Όταν ήμανε να πούμε στο Παρίσι, θα, ε, τότε ήταν οι δραχμές εδώ πέρα, έτσι. Εδώ το καραφάκι του Ούζο, έκανε ξέρω εγώ 150 δραχμές. Εκεί πέρα, το καραφάκι του Ούζο στο Παρίσι, έκανε, ε, πόσο, πόσο έκανε, τε, τέλος πάντων γύρω στα, στα, στις 1500 δραχμές. Δηλαδή, σαν να λέμε, εδώ πέρα έκανε ένα ευρώ να πούμε και εκεί έκανε πέντε ευρώ. Γιατί ήταν τουριστικό είδου, καταλαβές mm. Και στις Βρυξέλλες τώρα το σουβλάκι τουριστικό είδου είναι mm. να πούμε, εννοείται. Τι, Τι αν δεν είναι μόνο Βρυξέλλες, να φάει έχει. ένα σουβλάκι έτσι παραδοσιακό. Είναι, είναι, είναι τα γνωστά σουβλάκια Βρυξελών. <laughs> <laughs> ε, μόνο λοιπόν, αυτό. Φίλια, είναι. Να, είναι. Να το κα... κινέζικο έχει διατιμήσει στην Κίνα, στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε Δεν καθόλου έτσι. Τα πήρε από το σούπερ μάρκετ. Πώ η σχέση αυτό που ζητάμε τώρα με το θέμα τη εκπομπή, Έχει. Παιδιά, να σα <laughs> πω κάτι. Εντάξει, προσέξτε, επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισαν να επιτραπούν τα μεταλλαγμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει απόλυτη σχέση με αυτό που κάνουμε. Διότι, <laughs> αν τελικά αρχίσουν και φυτεύουν τα μεταλλαγμένα στην Ευρώπη, θα εγώ θα βρικολακιάσω. Θα γίνω φάντασμα και θα πάω σε όλου αυτού του πούστηδοι που υπογράψανε. Και θα του κάνω ου ου ου! Τσιπούστιδι! Να πούμε στη... όλη τη νύχτα. Δεν θα τι αφήνω να κοιμηθούν <χει> τίποτα. Μέρα νύχτα, <χει> μέρα νύχτα, με ένα συντόνι λερωμένο, κατουρημένο να πούμε από πάνω του και δεν θα τι αφήνω να κοιμηθούν. Πολύ <χει> ωραίο. <χει> έτσι θα φρενάρουν Όσο έλειπε, Ναι. Ναι, δε, τότε λογικά. Εμεί εδώ έχουμε μια μεταφυσική εμπειρία. Να ενημερώσουμε ξανά του ακροατέ και του του πλατεία Ρέντιο. Ότι έχουμε ανεβάσει τη φωτογραφία με κίνδυνο τη ζωή μα τραβήξαμε από το φάντασμα που επιτέθηκε στο σπίτι του πλατεία Ρέντιο. Ναι. Έφυγες και ξαφνικά ένα φάντασμα σου στην Πλατεία Radio. Έλα μην λεφτά. Του λέω του σπείρου τρέχα, με κίνδυνο τη ζωή μου το λέω, θα το βγάλω φωτογραφία. <laughs> <laughs> του λέω του κάτσε λίγο, να σου βγάλω φωτογραφία, κανένα. Το κίνδυνο τη ζωή μου πάντα. μου το κάτσε, <laughs> <laughs> <laughs> μαλαθούν να Δεν μπορώ να κάτσω, καταλαβαίνει το λόγο. Εντάξει, μπορεί να να φωτογραφία, μου πάντα μην μιλες τέτοια. Mm -mm. Ξαφανίστηκε το φαντασμά. Το Στον τον Παπού που λέγαμε πριν έρθες. Mm. τσιγάρα από έναν που Ναι. Mm. του δίνει άλλο τσιγάρα, σκύβαν, αναπτήρα, mm. και Όχι, το τσιγάρο, και μου και τον mm. μου, έχει κάνει μια έρευνα mm. ω ερευνητή. Είμαι μεγάλο ερευνητή. Θεωρητήριο. Είμαι μεγάλο ερευνητή. Περάστιο. Έχει κάνει έρευνα για ένα, ένα θέμα που, τρομ Duncan, τρομ, που τρομάζει και τα παιδικά όνειρα πολλών παιδιών. Γιατί έκανε να κρυφτούν τι δουλάπε του. Καλά, δεν του έκανε να κρυφτούν τι δουλάπε του. Πού κρυφτήκαν. Δεν κρυφτήκαν, αι. Λοιπόν, ναι. Η Γκρέα Μόρα. Το ξέρετε αυτό, κυρία Μπαρδούζα. Άμα θέλει μπορώ να το διαβάσω και όλε να μάθω κι εγώ. γιατί. Για διάβασε για τη Γκρέα Μόρα. Μόρα. Να διαβάσουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αμέ. βεβαίως. Σενιόρ Μαρντούζα. Λοιπόν, λοιπόν. <laughs> <laughs> προσέξτε τώρα. Πρόσεξε ακροατάκο μου, τώρα θα, θα πάθεις ενημέρωση να πούμε. Θα πάθεις ενημέρωση. την αρχή, από την αρχή. Από, πιο, από, την αρχή. από, πιο, από εδώ ε, αρχίζει. Λίγο πάνω, πάνω, πάνω, πάνω. Και πιο πάνω. Ναι. Πόσο πιο πάνω. Α, ah. μώρα. Τηλία, τηλία. Η φιάλ της σκιάς ή ένα πραγματικό φαινόμενο. Ερωτηματικό. Ερωτηματικό, ερωτηματικό. Έχετε νιώσει ποτέ στον ύπνο σα πω μια σκιά σα πλησιάζει από άγνωστη προέλευση, σα ακινητοποιεί και σα παίρνει την ψυχή. Νομίζω δεν νοείται. Νομίζω ότι υπερθύνω, ότι υπερθύνω. Πολλέ φορέ, πολλέ φορέ. Εγώ στο χουράφι πόντα το ξεπαρπαλιαζόμανε με τη γαρούφο. Τι έκανε με τη γαρούφο? Με τη λελούδο, συγγνώμη, ξέφυγε. Πάντα το μπερδεύω. Όταν ξεφύγει και μπροστά στη λελούδο, κάλυκα. Τι έκανε με τη λελούδο, ξέφυγε. Τι ζαμάκουνα, ρε παιδί μου, πώ ναι, του λένε. Δεν ναι, ναι, ναι. το Λοιπόν, έτσι, το, νομίζω την ξεντήριαζα να πούμε. Τι αυτό, λοιπόν. Όχι, και ναι, ναι, και ναι, ναι. μετά με έπαιρνε ο ύπνο εκεί στο χωράφι και ένιωθα ακριβώ το πράγμα, ότι με ακινητοποιούσε και με έπαιρνε την ψυχή. Όχι λελούδο, του αυτό, του κάτι. <laughs> λοιπόν, <laughs> νιώσατε τον τρόμο σαν να βρίσκεστε σε πλήρη παράλυση αβοήθητο χωρί καμιά ελπίδα για άμυνα. <laughs> Όλοι οι Έλληνε έτσι δεν νιώθουνε. Ναι. <laughs> Τέλο πάντων. Τι συμβαίνει όταν κοιμόμαστε. Σαμαρά συμβαίνει. Μπράβο. Αυτό λέγεται επιστημονικά κρίση άγχους ή σαμαρά τουρνάρα. Αμπράβο. Έχετε λοιπόν. Κάτσε. Μήπω έτσι, σαμαρά τουρνάρα. Όχι, όχι, περιμένετε, παιδιά. Δεν θέλετε να ενημερωθείτε να πούμε σοβαρά τώρα. Σοβαρά μιλάμε. Του προσέβαλα τον πρωθυπουργό. Ναι, και τον υπουργό οικονομικών. Εντάξει, Άλλο ήθελα να πω. Όχι, όχι. Λοιπόν, τι συμβαίνει όταν κοιμάμαστε και πιάνε άγνωστα πλάσματα οντότη μα περιβάλλουν χορεύοντα τριγύρω μα, ενώ εμεί αγνοούμε παντελώ τη μορφή και τι προθέσει του. Χορεύοντα. Συγγνώμη, δηλαδή. να ρωτήσω δηλαδή, κάτι δηλαδή. τώρα. Μ Μη γεννήθηκε μια απορία έτσι βλάχο. Εγώ δεν καταλαβαίνω mm. τη στιγμή που χορεύουν τριγύρω μου, Τρα. ενώ εγώ αγνοώ παντελώ τη μορφή και τι προθέσει του, έτσι. Τη μορφή του την αγνώ. Αλλά όμω ξέρω ότι αυτά είναι γύρω μου και χορεύουν. Γίνεται να μην ξέρω τη μορφή του και να τα βλέπω να χορεύουν. Πώ γίνεται αυτό. Α, δεν τα βλέπει. Σου λέει ότι δεν χορεύουν. Δεν τα βλέπει. δεν τα βλέπεις. Και πώ το ξέρω ότι χορεύουν. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει ο άνθρωπο. Αυτό που γράφει το άρθρο. Α, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, ε... πρόκειται για τον κόσμο των σκιών. Ε. Έναν κόσμο άλλο Με σκίε. Και παράλληλο όπου κατοικεί η γρή Αμόρα και ο βραχνά. Ο Βραχνάς τι είναι? Παιδιά, ο Βραχνάς ξέρετε τι είναι? Βράχνιασα. Όχι ρε. Τι. Ο Βραχνάς λέμε αυτό το πράγμα με έχει γίνει, Βραχνάς με έχει γίνει. Ναι. Με το ξακούσει. Ναι. Ε, ναι. Όταν ας πούμε... Ο Βραχνάς είναι κάποια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Είναι το έχει με μικρό. Αλλά επειδή έχει και το γριαμόρα με μικρό, δεν μπορώ να κατανάλω. Ε, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι, ξέρεις, η γραμματική του του καλλιτέχνη εδώ πέρα, του, του, του συγγραφέους. Αλλά με πάση περιπτώσει, σα σας πω μετά τι είναι βραχνάς, έτσι. Mm -hmm. όταν, Αναφέρει όταν, πιο κάτω. Όταν, όταν, όταν mm -hmm. περίμενα κάθε τετράμινο να μέρθει ή το εκαθαριστικό, βραχνάς μη γινόταν αυτός ο λοιπόν. <laughs> <laughs> δηλαδή, συνουσία είναι αυτός ένας βάρος στήθος. Μπράβο. Πόσο τα βραχνιάζεις, να πούμε, και μιλάς κάπως έτσι. Το οποίο αυτό βάρος το στήθος ήταν ε, ιδιαίτερα... Μάλλον, ερχόταν, ερχόταν και καθόταν εδώ πέρα κάποιος, πούμε, <laughs> ξέρω <εγώ. laughs> Λοιπόν, θα αφήσει να συνεχίσω τώρα, λοιπόν. ε, αυτό το φάρες... ε, α, θέλω να στην κοπέλα μου τη Λένα. Γεια σου Λένα. Γεια σου Λένα. Γεια σου γεια σου. Αυτό. Δε, μου πει Ράξε. να το, <laughs> ε, πράβο, ε, επιτέλους, ε, επιτέλους, το είπε. Ε, Ρησί, <Ρε> τι θε να πει να πούμε, Το κορίτσι έχει γίνει βραχνά, Όχι. Α, λέω εγώ να πούμε. Γιατί τι συνειδημό ήταν αυτό, να πούμε. Ένα και από μένα χαιρετίσματα. Λοιπόν, για το μυστήριο αυτό έχουν ερευνήσει πολλοί ερευνητέ του μεταφυσικού. Μεταξύ αυτών ήταν ο Γιώργο Σουμπαλάνο. Τον ξέρω αυτό. <laughs> το ξέρω, τον το ξέρει τον Μπαλάνο. Έχω, έχω και βιβλίο του του Μπαλάνου. Του Μπαλάνου, το βιβλίο παραφυσικά φαινόμενα στην Αττική κτλ. Έχει γράψει βιβλίο για την Πεντέλη εδώ πέρα τα, μυ τα μυστήρια της Πεντέλη και τα ήταν εκπρόσωπος της ΑΠΡΟ στην Ελλάδα. Τι Απ είναι ΑΠΡΟ. Η ΑΠΡΟ ήταν μία, δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ, τα αρχικά τα θυμάμαι, ΑΠΡΟ. Ε, δηλαδή ήταν σαν να λέμε ένα σύλλογο που ισχολεί να πούμε με τα, με, τα, με τα φυσικά και με, με τα άτια και ξέρω Τι είναι ποτή. παγκόσμιο. Ναι, ήταν παγκόσμιο, Αμερικάνικη μάλλον και ε... ήταν αυτός εκπρόσωπος στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο Γιώργο Σμπαλάνο. Γιώργο Σμπαλάνο, βέβαια. <σχύ> <σχύ> <σχύ> λοιπόν, ο οποίο μάλιστα το αναφέρει σαν έρπουσα σκιά. <σχύ> <σχύ> Α <ας> το καλό. <σχύ> σκιά που έρπετε, δηλαδή. Μπράβο, που έρπετε. Όχι που έπαιτε, που έρπετε. <σχύ> <σχύ> ε, υπάρχει ωστόσο μια επιστημονική εξήγηση του φαινομένου ή πρόκειται για ένα μεταφυσικό μετά τη φύση. Τι. Έκανε και. γεγονό. Ο το γράφει αυτό. Μετά τα φυσικά. Τι λένε στι προσωπικέ του μαρτυρίε, άτομα που έζησαν την νυχιά τη Μόρα. Σίγουρα, σίγουρα σου λέω. Τη Μόρα και πώ τα αντιμετώπισαν. Ο Τζόναθαν Μπράιτ έχει ρυθμίσει διεξοδικά το θέμα τη Μόρα. Έχει κάνει σοβαρέ. Βέβαια. Μιλώντα, αποκαλύπτει τα στοιχεία των ερευνών του και τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει. Ποια είναι η Μόρα. Ο Τζόναθαν Μπράιτ, μισό λεπτό. Παιδιά, δεν πρέπει να τα αφήνουμε έτσι αυτό. Κάποια πράγματα πρέπει να τα κρατάμε. Κάνουμε μία έτσι μια εδώ διά πέρα Και λέμε copy Πάμε εδώ Έλα άνοιξε παιδάκι μου Είς του Ιρών Κάνουμε μία έτσι Κάνουμε ένα paste και λέμε για βρέσμα στον αυτόν εδώ πέρα Ποιος είναι τούτο εδώ Τζόναθαμ Μπράιτ Αυτό το διαβάζουμε λοιπόν, αυτό Αυτό εδώ πέρα τι λέει Άνοιγμα συνδέσμου σε νέα καρτέλα Όχι συγγνώμη εδώ πέρα να πούμε, λέει JonathanBrightviewmora.blogspot.gr Υπάρχει τέτοιο blogspot. Μιλώντα το, το. <ΣΣ> <ΣΣ> ραδιόφωνο σχετικά. Αυτό, αυτό που βγαίνει εδώ κάτω, μπορείτε να μου πείτε τι είναι. Τι είναι, Διαφήμιση. Παντού βγαίνει αυτό, τι είναι. Βγαίνει στον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. πάντων, λοιπόν, στην εκπομπή με τα φυσική πύλη με την Ανδρομέδα, ράδιο ήλιο, στι 9 Δεκάτου του 2013. Ατλαντίση 105,2 IFM Μώρα σκιάκη παράλυση ύπνου Συνέντευξη Jonathan Bright Ωραίος Ωραίος ο Jonathan Bright Λοιπόν και τι λέει να πούμε Λέει Sleep disorder that makes people see demons You say Well perhaps Συγνώμη ακροατά. Καλάχουμε να πάμε στο <laughs> Παρασύρθηκαν, να πούμε λοιπόν. Εξ... <laughs> Πανερφώνουμε εδώ στο κείμενο να πούμε. Λοιπόν, τι λέει ο Bright, ποια είναι η γριά μόρα. Ε, Το φαινόμενο τη μόρα είναι γνωστά από την παράδοση περισσότερο. Είναι κάτι συνηθισμένο. Νομίζω. Και παρατηρείται εδώ και χιλιάδε χρόνια. Yeah. Όταν λέμε χιλιάδε χρόνια. Εννοείται ότι προφανώ έχουμε και στοιχεία που το αναφέρουν έτσι δεν είναι λοιπόν η μόρα είναι το φαινόμενο κατά το οποίο κυρίως όταν είμαστε ξαπλωμένοι και σε χαλάρω την ώρα του ύπνου σε υπηναγωγικά στάδια νιώθουμε μία επίθεση από κάτι ξένο να μας πλακώνει να μας επιτρέπει να αναπνεύσουμε και συχνά αυτό συνοδεύεται από οπτασίες και αμορφές σκοτεινές σκιώδεις αυτό που έχει μείνει και στην παράδοση να λέμε σαν μόρα εβραχνα είναι το αντίστοιχο του σαξονικού Nightmare. Μπράβο, η μοίρα η βαλκανική είναι το nightmare των Άγγλων. <laughs> <laughs> δηλαδή η μόρα τι είναι. Και εφιάλτες. το αντίστοιχο εφιάλτης των Ελλήνων. Δεν είναι εφιάλτητο, δεν είναι Λοιπόν, τέλο <laughs> πάντων. Και λέει, nightmare. ένα πραγματικό φαινόμενο. <laughs> πραγματικό είναι με την έννοια του οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε εμεί σαν αληθινό. Εγώ θα το ονόμαζα πραγματικό. Η διάκριση του πραγματικού με το αληθινό για μένα είναι ληπτή. Λοιπόν, λοιπόν, παιδιά, παιδιά, παιδιά, α, κοιτάξτε τι παράγραφο ανάλυση έχει για να πει τη αλλαγή του. Δηλαδή, λέει πραγματικό. Σωστά σου λέει αυτό: Ένα πραγματικό φαινόμενο. Και έχει από κάτω. Και σου λέει πραγματικό. Τι θα πει πραγματικό. Για μένα η έννοια του πραγματικού είναι σχετική. Οπότε, πριν σου πει την ιστορία του, λέει ρε παιδί μου για το πραγματικό, πόσο πραγματικό είναι το φαινόμενο. Ναι, και λέει α πούμε ότι το πραγματικό με το αληθινό. Έχουν μια λεπτή διάκριση Ακριβώς, ακριβώς Έτσι Άλλο το πραγματικό Άλλο το αληθινό Έχουν μια λεπτή διάκριση Και δεν έχει να κάνει με το Αν κάποιος αντιλαμβάνεται κάτι με τον α ή τον β τρόπο Όσο με το Αν υπάρχει κάτι πραγματικά Που να προκαλεί ένα ερέθισμα Δηλαδή ας πούμε ο δονητής υπάρχει πραγματικά ή εξηρεθεί από σου να πούμε έτσι. Φάλι, λοιπόν, ωστε το άλλο αυτό να ανεβάζει το Η επιστήμη <laughs> του εξετάζει και το διερευνά σαν φαινόμενο το οποίο μπορεί να προκαλείται από τον οργανισμό. Η παράδοση πάλι έχει τι δικέ τι ερμηνείε ότι πρόκειται για ένα πλάσμα το οποίο έρχεται και επιτίθεται. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό, mm -hmm. λίγο προκαλείται από τον οργανισμό, λίγο είναι πλάσμα, δηλαδή ο ιε και από το οργανισμός είναι και λίγο πλάσμα Δηλαδή <gum> <laughs> <lia Throwback> και είναι ψυχασμένη, αλλά και, το βλέ, και υπάρχει Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες μορφές που παραδοσιακά μπορεί να παίρνει αυτό το φαινόμενο όπως η γριά είναι ένα μικρό πλάσμα με ένα σκουφί Βέβαια, αυτά είναι και μορφέ που δεν ξέρουμε τη μορφή του, αλλά είναι με σκουφί. <laughs> το σκουφί ε, φαίνεται. Να πω κάτι. Να πω κάτι. Ναι, απ' έντονα. Ναι, είχα ακούσει ότι άμα πιάσει αυτό το σκουφί, γίνεσαι πλούσιο. Άμα καταφέρεις και το παίρνει. Ένα ε, τώρα πάνω στον ύπνο να σου ατελήσει πιάσει σκουφί. Αμα καταφέρει λίγο και το πάρει στο σκουφί, Γιαζό. Και τα παιδάκια ψάχνοντα για το σκουφί, βρίσκουν κάτι άλλο να πούμε και τελικά φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα να φτιάχνουμε στουρνάρε και τέτοια. Λοιπόν, <laughs> συνεχίζουμε. <laughs> και κατεβούν και οι υποψήφοι Δήμαρχοι και Ευθυνέων. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τέτοιε καταγραφέ <laughs> έχουν γίνει από τον Νικολάου Πολίτη. <laughs> Επίση, έχω βιβλίο από τον Πολίτη, μπορώ να πω. <laughs> Βεβαίω. Από τι αρχέ του 20ου αιώνα, τέλη του 19ου, υπάρχουν παραδόσει και παραδοσιακέ ρίσει που αφορούν αυτό το πράγμα που λένε με μόρα ή έβγαλα του βραχμά. Δηλαδή έχουμε νιώθω βάρος Επίσης παιδιά έχω και ένα άλλο βιβλίο να σας πω Του Νατσούλη που λέγεται Πνευματοφόρα Νάματα και αναφέρει όλο παραδόσει και τέτοια παλιέ. Κρασάκι! Χέρι! Ε. Ε. Κρασάκι! Ε. Με πολύ απλό πνεύμα. Έχει πρόστιχο μυαλό, ρε χαμένο. Κατανάστηκε λοιπόν, πρόστιχο. Αυτό του νατσούλι του βιβλίου είναι πάρα πολύ ωραίο. <laughs> γιατί ασχολείται με την παράδοση, να πούμε. Και εκεί πέρα θα βρει πολλά πράγματα. Να κάνει εκπομπέ πολλέ. Του νατσούλι του βιβλίου. Λοιπόν. Αυτό που βιώνει. Το αντιλαμβάνεται περίμεν Ρε παιδιά. Επαναλαμβάνει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Προηγουμένω το διάβασα αυτό. Το οποίο το αντιλαμβάνεται με τον ΑΒ λόγω ότι κάτι δεν Ναι, μήχαλη... αυτό σου παραλαμβάνει επαναλαμβάνει πολλέ φορέ την ε, θεωρία του. Το ίδιο λε, πάει εδώ το πέρα. Όχι, είναι πραγματικό, είναι κάτι σχετικό, βέβαια. αυτό είναι. Να διαβάσω την εικόνα. Σου λέω εγώ, είδα στο δρόμο καθώ ερχόμουν ένα φάντασμα με τρία κεφάλια λεπού. Μου λε αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Αυτό σου λέω κάτσε. Είδα στον δρόμο ότι ήταν πρι... περίεργη. Mm. Μπορεί και να ήταν ψυχασθένεια, mm. μπορεί και να κυκλοφορούσε. Δηλαδή για παράδειγμα, σου έρχεται ο λογαριασμό τώρα τη ΔΕΗ. Σου έρχεται ο λογαριασμό 300 1000 ευρώ. 400 ευρώ. Σου έρχεται ο λογαριασμό. Ναι, λογαριασμό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπράβο, έτσι καν! <σκυρίζει> Αυτό παιδιά, μη συμβαίνει και εμένα. Ανοίγει το γραμματοκιβώτιο και λέει λογαριασμό. Σιγά-σιγά. Αυτό και okay. δεν μπορεί να το πιστέψει. Επίσης θέλω να πω στους ακροαταίους Γιώπες, γιώπες να πω στους ακροατές της πλατεία Radio, ότι μπορούν να στείλουν μήνυμα στο πλατεία Radio στο chat ή ακόμα και να μας πάρουν τηλέφωνο ή ακόμα και να... Να στείλουν εδώ πέρα τη Να μας... Στον ε, <laughs> αριθμό, στον αριθμό Ά, Άμα είναι καμιά ωραία κοπέλα δηλαδή έτσι ε, επειδή δεν βλέπουμε εμεί ναι. και θέλει να μας στείλει να φωτογραφία, φωτογραφία και το τηλέφωνο του από κάτω και θα κρίνουμε εμείς Πρώτη φωτογραφία μετά το τηλέφωνο <laughs> Μην το στείλτε από το τηλέφωνο αμα δεν είναι καλή κοπέλα Καλή κοπέλα να είναι <laughs> Παιδιά δεν μας, δε μας πειράζει Στείλτε στη φωτογραφία και θα τα βρούμε <laughs> <laughs> καλά αυτή τη φωτογραφία Ζήκαμε <laughs> <είχατε> το πρώτο <laughs> <laughs> Ωραία, επίση αν γίνεται, γράψετε και τα περιουσιακά στοιχεία που θα δείτε. Και αν έχετε προ... μεγάλο ρόλο. Περάστιο ρόλο. <laughs> και κρύβτε προ τα περιουσιακά στοιχεία αν είχατε ποτέ επαφή με φάντασμα. Ή εξωγήνου από λοιπόν, την προηγούμενη εκπομπή. Μετράει αυτό, Μετράει, παιδιά. Μετρά, λοιπόν, κοιτάξτε. Τραγή, να βλέπει φαντάσματα μόνε. Να σα πω κάτι: λοιπόν, μια, μια σωστή εκπομπή πρέπει να έχει και μαρτυρίε να πούμε. Χωρί μαρτυρίε τώρα δεν γίνονται. Υπα, λοιπόν, αναφέρομαι κάτι Μάρτιο στο Ιεχοβά. <laughs> Πώ θα λε, Τζίρι, Άντε. Τι να μαρτυρήσουν ρε οι μάρτυρε του Ιαχοβάρε, Ότι είδαμε το, <laughs> το, το χριστό σερβιτόρο. Να πούμε. Ορίστε. Senior... Κάποιο πήρε, Ναι. Ε. Χα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Μισό λεπτό, είσαστε στον αέρα. Θέλετε να πείτε κάτι για την εκπομπή, Φέρι, θα δώσει και το 32 α Περίμενε λιγάκι περίμενε να σε βγάλω από την ανοιχτή ακροάση μισό λεπτό Έλα για πες για μου πλάκι μου εδώ πέρα, είναι στην εκπομπή να πούμε Λοιπόν, όπως καταλάβατε oh, έχουμε μια το... παρέμβαση που δεν ήταν για την εκπομπή <laughs> Δηλαδή είχαμε <laughs> μια παρέμβαση πλά ε, Λοιπόν πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι από... Ε είναι για για SONG Να ακούσουμε mm. ένα κομματάκι να ξελαμπικάσουμε λίγο και πανερχόμαστε Μη πήρανε με παραπονηθήκανε Λέει βάλτε και κανένα να ακούσουμε ναι. Και επιστρέφουμε Λοιπόν, ε, συγγνώμη που μπαίνω στη μέση του κομματιού, αλλά πρέπει να πούμε ότι η Βαμπαίνη, η ακροάτριά μα, ε, Βρήκε το τραγούδι που ήταν κουεί. Ε, βρήκε το τραγούδι εκείνο που είχαμε βάλει για κουεί. Είναι πολύ Academy Soundtrack Έτσι, μπράβο, πολύ Academy Soundtrack 1984. Ε, είναι το είναι. βρήκε και βεβαίω, και μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν έχουμε χυτικά. Κέρδισε, δεν έχει χυτικά. Oh. Δεν ξέρω τι, δεν είναι χαμένοι. Δεν χάμε! Θα το κάνουμε χειροκίνητα! Θα το κάνουμε χειροκίνητα! Λοιπόν... Κέρδισε λοιπόν... Έχουμε το soundtrack να το βάλουμε! Περίμενε, περίμενε! Πού είναι το soundtrack! το Που είναι το soundtrack! Πάνω... Πάνω... Πάνω... Αυτό! Ναι! Μπράβο! Έτσι! Πολύ ωραία! Λοιπόν! Περίμενε κάρι να το κάνουμε σωστά! Περίμενε, λοιπόν! Κάτσε, κάτσε, κάτσε! Να το πέ... Το κυπέρα... Λοιπόν, για λοιπόν. η αδροέ μα η Φαμπένε κέρδισε, κέρδισε τον καφέ που λέγαμε Με το, με το Σπύρο. Σπύρο, εάν θέλει μπορεί να επικοινωνήσει ε, μαζί μας το <στοί> 2.10 yeah, ja, <στοί> Περίμενε 2.10, 60-42-5-41, να κανονίσουμε τον καφέ με το Σπυρίδωνα Είναι λοιπόν, το μεγάλη τον Πάτσο σχολεί, το κομμάτι μας Μπράβο, μπράβο Και μπράβο λοιπόν στη Βαμπένε και ένα χειροκλώτημα Κάποια ακροατάρες που έχουμε ρε Παναγία μου, έτσι, ε? ναι. όλα τα βρίσουν, λοιπόν, θα σε ακούσουμε το τραγουδάκι, λοιπόν, αυτό, το που είπαμε, το ναι. πώς το λένε, αυτό το ναι, τραγούδι, ναι, τραγούδι. <σχολεί> είναι μούσκορες, <άνδρα> είναι <σχολεί> μεγάλης είναι μούσκορες, στο σχολείο. ήταν μια ωραία ταινία την οποία, σειρά, <σχολεί> ναι, που έτσι Εντάξει, εντάξει, ακούστε καλύτερα το τραγουδάκι Κι αφού ακούσαμε το soundtrack της μεγάλης το... αστυνόμων σχολής μισό, <χει> μισό λεπτό θα σε διακόψω ναι. Βαμπέν, σας ευχαριστώ Τα γυαλιά θέλω Χαχα, ασίνε και μουφα Φιλιά σε όλους και καλό σας βράδυ Οκ, okay, δεν τα έχει yeah, τα, τα, τα γυαλιά. Τα γυαλιά προφανώστε μου. Τα φάξω... τα, γυαλιά, τα άστρα. Αυτά εδώ αυτό τα γυαλιά. γυαλιά. Λοιπόν, παιδιά, το γυαλί αυτό. Αυτό <laughs> <σκουτώνει. laughs> λοιπόν, λοιπόν, το γυαλί, είναι φανταστικό. Φανταστικό <laughs> εγώ <με> εδώ <το> γυαλί <laughs> θα το στέλνω με φωτογραφία <laughs> μετά. Παιδιά, να σα πω όμω τώρα <laughs> με την να. κρίση. Ναι. Να μην λοιπόν, βάζουμε μόνο είναι... δώρα, γυαλιά και τέτοια, να βάλουμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ένα παστίτσιο παράδειγμα. Σου τζουκάκια Μυρνέικα. Στον φούρνο. Επίση να πούμε ότι τα γυαλιά είναι αυτά που φοράει το φάντασμα στην φωτογραφία που το εντοπίσαμε. Ναι. Προλάβαμε και του πήραμε τα γυαλιά τελευταία στιγμή. Έχω το κείμενο τη ζωή μου, του κάνω λάθο δώρα, του λέω φέρνει τα γυαλιά. Και έμεινε μου λάθο συντόνι να πούμε. Πού πα. Πού πα γούνε τα γυαλιά. Πού πα γούνε τα γυαλιά σου. Λοιπόν, εντάξει τα γυαλιά, Βαμπαίνη, τα έχει εξασφαλίσει. Τα έχει εξασφαλίσει, το έχει κερδίσει το δωράκι. Και θα πιω εγώ καφέ με το Σπύρο, δεν πειράζει. <laughs> <laughs> λοιπόν, να σας πω, παιδιά. Αν αυτό για τον Πίτερ Παν. Παιδιά, αυτό με τον Πίτερ Παν. <laughs> κοίταξα, αυτό τώρα βέβαια να σας πω ότι είναι σοβαρό αυτό, έτσι. Δεν κάνω πλάκα. <laughs> είναι αληθινή ιστορία. Είναι αληθινή ιστορία. Αυτός που έγραψε δηλαδή για τον Πίτερ Παν την ιστορία. <laughs> είχε μια πολύ περίεργη ζωή, κτλ. Σκοτώθηκε ο αδελφό του. Και όταν ε, σκοτώθηκε. Σταμάτησε να μεγαλώνει Δηλαδή δεν ψήλωνε κτλ Σταμάτησε η ανάπτυξή του ας πούμε ναι. Λοιπόν Και ενώ δεν χρειάστηκε να ξεριστεί Παρά μόνο όταν έγινε 24 ετών Και η φωνή του ήταν ψηλή σαν ενό μικρού αγοριού Και από παιδί ακόμη ο Τζέιμς Γιατί το όνομα αυτού που το έγραψε αυτό Ήταν James Μπάρι Λοιπόν αυτός ε, Του άρεσε να γράφει Όταν μεγάλωσε α πούμε Και να φτιάχνει ιστορίες κτλ Και, τα λοιπά. και έτσι τελικά. Ε, αποφύτησε, να πούμε, στο Λονδίνο εκεί πέρα και συγγραφέας κιταρέστα. και ταρέστα ε, και αυτό που έγραψε την ήταν αυτό που του είχε συμβεί στη ζωή του. Δηλαδή αυτό πραγματικά δεν είναι για τους αθεόφοβους, να πούμε. Mm. Δεν ήταν αθεόφοβος αυτός. Mm. Ε, σε μια δραματική στιγμή, ας πούμε, στη ζωή του, τη, η οποία του στήχησε και την οποία μετά την ε, τιμητουσίωσε τη σε έργο. Τιμητουσίωσε σε έργο. Ναι, δεν το... λοιπόν, το... έχω ακούσει και ό, την ιστορία. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει Εντάξει βαμπόνε, είπαμε το γυαλί θα σου θα στείλουμε. Θα Εμείς στην στεναχωριέσαι, όλα καλά. <συσχε> Κάποιος έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα, κάτι μπλίνγκ μπλόνγκ, ακούω εδώ πέρα, κάτι πράγμα <συσχε> δεν <μπορέ, κάνα. συσχε> Δεν γίνεται αυτό το κινητό ρε φιλέ. Εντάξει ρε φίλε <συσχε> <συσχε> <συσχε> Φίλοι, είμαι αγαπητό. <συσχε> τι να κάνω. Δηλαδή έχει πέρα γίνει έχει τυπήσει 300 φορέ, ή 850, ή. Ε τι να κάνω, να Έλα μαμά. Α, μάλιστα, λοιπόν, αυτό που λέγαμε να πούμε εδώ πέρα. Α, να πούμε κάτι. Λοιπόν, του El Radio και τα λοιπά Είχαμε ένα πρόβλημα με το El Radio Έτσι Με τους φίλους μας να πούμε και τα λοιπά Από τη Γερμανία Αυτό λέγαμε προηγουμένως Και μας λέει ότι άλλαξε server logs και τα λοιπά Να μπούμε και να το φτιάξουμε και τα λοιπά Εντάξει, λοιπόν Θα τα φτιάξουμε όλα αυτά Να πούμε στο Γιόρτζιο Θα τα φτιάξουμε όλα αυτά Και θα έχουμε επικοινωνία Είναι ευθέτου χρόνου να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα Πως θα αναμεταδίδουμε πάλι το σταθμό και αυτά ναι. Να πανέλθουμε όμως την εκπομπή μας εδώ πέρα Όπου λέγαμε αυτά τα καταπληκτικά πράγματα Και να ρωτήσω εγώ τώρα Θα του παίξω ρεπορτέρ, Να του παίξω ρεπορτέρ και να ρωτήσω Εσένα Σπύρο Ναι Ρωτάω, Να σε πω ναι. μην, μην κοιτάς τα μηνύματα λοιπόν. Εμένα θα κοιτάς Σε κάνω μια ερώτηση Σου βαρύ Σου Εσένα σε έχει επιτεθεί ποτέ η μόρα. Ναι Πόσες φορές. Δύο. Πόσο χρονών ήσανε. Πέρσι. Πόσο τρόπι. Εγώ είχα την εντύπωση να πούμε ότι αυτό συνέβαινε στα μικρά παιδιά. Συμβαίνει και σου μεγάλη. Όχι, όχι, πριν χρόνια. Να σου πω. Ήτανε μονάχια τη ή είχανε κάτσει επάνω σου μαζί με το βραχνάκι, είχανε νταλαβέρει και κάνανε τίποτα περίεργα. Δεν κάθισε να με το βραχνάκι, εντάξει. Να σου πω, αυτός εκεί πέρα τι είναι, από την ασφάλεια τον έχουν στείλει με τις φωτογραφικές μηχανές Αλλά αυτό δεν έκανα εκπομπή, κάθε και τραβάει φωτογραφίες Έλα χωρί μου, αυτό δεν έχει μπαταρία και κλείνει Κάτσε, βάλε το μπροκτό σου κάτω στην καρέκλα Μην του λες έτσι, δεν είναι σωστό να πούμε Αυτό λέγεται πόλεμο όσα λέγονται στις ελεύθερες Τώρα έκανες δημοσιογραφία εσύ Αυτής δεν είναι προφανώς Καλά, καλά, εντάξει. Εσύ φίλε πάνω έχεις τη μόρα. Εγώ, ναι. αν έχω τη μορά, ναι. κάθε μέρα το βλέπω. Έχω <laughs> <Εγώ, laughs> πάει για καφέ <laughs> τη μορά. Εγώ <laughs> τη μορά <laughs> δεν την έχω Καλά, δει, παιδιά, να σας πω, αλλά <laughs> τα μορά τα έχω δει. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ρε, γιατί, γιατί όταν είναι να γίνει κάτι τέτοιο, να έρθει κάποιο στον ύπνο σου, έρχονται τέτοια πράγματα και δεν έρχεται κάτι ωραίο, να έρθει καμία γυναίκα έτσι. Εμένα, δεν ξέρω, Χωστή. εμένα λογομινάκια με έρχονται στον ύπνο μου. Δεν ξέρω αν τη λέει ώρα. Συνέρχεται μια έτσι που μελάγαγε. Αν τη λέει ώρα, μου λέει ώρα. Τι λέει ώρα, Ότι ήταν στον ύπνο μου. Μπράβο. Καλά, μιλάμε. Γεια. Ήρθε μια στον ύπνο. Εδώ είναι σε αυτό το άλλο να πούμε. δεν το Αν κοιτάξει όλε τι θρησκείε μέσα και τα λοιπά, όποια ήταν Παρθένα, να πούμε και αν είναι έγκυο. Το ξέρετε αυτό. Έτσι γεννιόνται οι Θεοί, να πούμε. Όποια ήταν Παρθένα και ξαφνικά τη βλέπαν με την κοιλιά τουρλα, ξέχανε Τι έγινε Μαρή. Ξενοπηδήχτηκε. Όχι. Όχι, ήρθε ο Άγγελο, ήρθε ο Έτσι, ήρθε ο Κάγγελο, ήρθε η Μόρα, ήρθε η Ψώρα, ήρθε ο βραχνάς, μη φυστικόση, μη έκανε, μπήκε το φίδι. Μη διάφορα τέτοια να πούμε. <laughs> Πες Μαρή, πήγα φυστικόθηκα να πούμε. Ντροπή είναι. Ντροπή είναι, δεν είναι, ντροπή σήμερα ντροπή δεν είναι, είναι αλλά ντροπή τότε ήταν. Τι να κάνει αυτή. Ναι, εντάξει, τέλο πάντων. <laughs> Κατάλαβε, η Μόρα. Ατόμα που λένε Μόρα και η Κασίδα να σε πιάσει, τι εννοούμε. Καλά, τιμόρ! Η τι Κρασίδα τι είναι. Πουθό. <laughs> <laughs> λοιπόν, να σα πω κάτι: Πρέπει οπωσδήποτε να φέρω αυτό το βιβλίο που σα έλεγα του Νατσούλη. Αυτό που έχει τα μεταφυσικά, τα διάφορα και αυτά. Να μάθουμε τι είναι αυτά τα πράγματα. Θα που το μου πιάνει συχνά το, το πάνω από εδώ είναι η Κρασίδα. <laughs> τα η βράδια <laughs> στον ύπνο. Με πιάνει η Κρασίδα. Κάτι σημαίνει αυτό. Δεν έχω πιει. Το λάδι δεν κοιμηθώ. Όμω με, ένα. Αναγκούλιασμο, ένα περίεργο πράγμα. Θε να πάει να ξηράσει και τέτοια. Ναι, είναι χωρί δεν λέγεται αυτό. Έχουμε πάθει και μαζί με το σπίρο. Δεν μου λε, παθαίνει και μπειρίδα. Μαθαίνω το έχουμε πάθει και μαζί με το σπίρο. Αν είμαστε μέσα νύχτα έτσι, ρε παιδί μου, χάει, αλε και έχουμε πιένα κρωμά. Αλκόολο χώρο. τι πιάμε, ρε. Αυτό είναι μεταφυσικό φαινόμενο. Μετά τη φύση. Που έγραφω άλλου εδώ πέρα που διαβάζαμε. Μετά τη φύση. Μετά τη φύση φάθαίνει αυτό να πιάνει και γαρίδα. <laughs> <laughs> <laughs> <Τα σύπω. laughs> Θέλεις να σου πω, θέλει να φύγει μονάχο ή να σε κοιτάξει έξω από τα λέω τώρα μαζεμένα, επειδή φεύγω σε 5 λεπτά. Φεύγει και πού πα, δηλαδή, ε, yeah. Α, θα κινηθεί ε, προ την κατεύθυνση που μπορεί να έρθει κι εγώ. Να κινηθώ προ την κατεύθυνση που μπορεί να έρθει κι εσύ. Μουμ. Mm. Να βρέβω. Εντάξει. Εγώ θα την κλείσουμε λίγο πιο νωρίς για να φύγω. Και να την συγκροτήσει παρά 10. Πάει. <Πόλυνα> ε, δημιούν... είτε, μία... ε, τι είναι 10 λεπτά τώρα, τι είναι 10 λεπτά. Θα δείξουν κατανόηση οι φίλοι του πλατήρα Να σα πω τώρα, να συνεννοηθείτε για το τι θα κάνετε μετά την εκπομπή, αφού βάλω εγώ να ακούσουν οι ακροατέ μα ένα τραγούδι. Γιατί, εμεί θέλουμε όλα στο φω. Όλα εδώ να τα ακούει ο κόσμο. Εντάξει, δεν σα είπα να σβήσει το φω, είπα να βάλω το τραγούδι να μυρίσει Να πείτε τα ιδιωτικά σα. Να πείτε τα ιδιωτικά σα. Εντάξει λοιπόν, ακούστε, άκουσα ακροατάκου μου αυτό το κομματάκι και επιστρέφουμε. Όπω θα έλεγε και ο φίλο μου Σπυράκου, εδώ πέρα, επιστρέφουμε στο πλατεία Ρέντιο. Ενώ δεν φύγαμε ποτέ, δεν έχει καμία σημασία. Τον άλλον τον πήραν τα... τον πήρα η Μόρα, τον Παναγιωτάκη να πούμε. Ναι, τον πήρε η Μόρα και έφυγε. Mm. Του έγινε βραχνά αυτή η Μόρα. Λοιπόν, ναι, ναι, πας... ναι, ναι, ναι. λοιπόν ε, ακούστε τώρα, επειδή. Μα είπε προηγουμένω να πούμε ότι ο Πάλμο δεν μιλάει, δεν ξέρω ποιο το είπε, ότι δεν μιλάει αυτός για φαντάσματα. Ναι, ότι εγώ το είπα ότι η Εσύ το είπες. Είναι, με την ομάδα Ε. Με την ομάδα Ε. Είναι ο, ο Γενικό Διευθυντή, είναι. Γε, Προεδρά. Γενικό γε, γε, Γραμματέα. Γενικό γε, <laughs> Γραμματέα, να πούμε ο αρχηγό. <laughs> λοιπόν, προσέξτε τώρα. Διαβάζω εδώ. Είναι η ράιδα τη Κολουπετινίτσα. Δεν το, δεν το κάνω στα αστεία. Έτσι είναι ο τίτλο. Είναι η ράιδα της Κολουπετινίτσα. Ιστορίε για νεράιδε υπάρχουν σε πολλά χωριά όμω. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές είναι αυτή που αφορά την ξανθιά νεράιδα τη Κολοπετινίτσας Θα με αυτό είναι φάντασμα Όχι Αλλά και νεράιδα τι είναι ε, Μια μορφή έτσι τη σκιάς είναι μετά τη φύση Λοιπόν <χαι> Αυτό είναι το ελληνικό όνομα της Τριτέας Σύμφωνα με τον κύριο Πάλμο αυτόν που λέγαμε τον κύριο Πάλμο Ούτε εγώ πίστευα σινεράγγε, αλλά είχα ακούσει πολλού που έλεγαν πω είχαν δει. Πριν από αρκετά χρόνια υπήρξα αυτόπτη μάρτυρα με μια παρέα 13 ατόμων. Σημαδιακό, λε να είναι τα 13 τα άτομα. Άμα ήταν 14-15, δεν τη βλέπανε. Όχι. Όχι. Και λοιπόν, είναι και πια άτομα, έτσι. Είναι και πια άτομα είναι <χι>, αυτά, έτσι <χι>, yeah. να το πούμε αυτό. Λοιπόν, τρώγαμε σε μια ταβέρνα. Mm. <χι> <χι> <χι> όταν ένα γνώστη τη περιοχή μα πρότεινε να πάμε να μα δείξει το σημείο όπου βγαίνει. Ε, βγαίνει, σαν Βέβαια θα έπρεπε να ξέρουμε τι τρώγανε. Βαριστομαχιάσανε, είχε κοψίδια το μενού, καπνίζανε πρα... παράλληλα. Καπνίζανε παράλληλα και τι καπνίζανε. <laughs> ε, επίσης πίνανε και τι πίνανε, Ο φίλος τους Ναι, ο φίλο του όταν πήγε εκεί πέρα είχε ήδη πιει, είχε ήδη φάει. <laughs> λοιπόν, εκεί φτάσαμε γύρω Στις 3.30 τη νύχτα. Oh. Τι μαγάζι, ωραίο ήταν αυτό. Δεν έκλεινε με τίποτα. Αφού δεν φεύγαν <laughs> οι πελάτε, δεν έκλεινε. Ναι. εγώ με εμπειρικού άλλου μείναμε στα αυτοκίνητα και οι υπόλοιποι πήγαν να δουν. Α, ah, ήταν. Ποιο έμεινε στα αυτοκίνητα, αρχέ τη ο Πάλμος έμεινε. Α, ah, ο Πάλμος έμεινε. Ο, ο Πάλμος έμεινε στο αυτοκίνητο, όμω με άλλου. Λοιπόν, ε, και οι υπόλοιποι πήγαν να δουν. Κάποια στιγμή ακούσαμε μια πολύ δυνατή φωνή που ταρακούνησε ακόμη και τα μάξια. Και είχαν βάλει yeah. Τέλο πάντων. Όταν οι φίλοι μα υπέστρεψαν στα αυτοκίνητα, μα είπαν πω μια ξανθιά γυναίκα εμφανίστηκε μπροστά του και έβγαν αυτή την τρομακτική φωνή. Τότε πίστηκαν. αυτό δεν είναι τίποτα. Όχι, του το είπαν οι φίλοι του. Α, εντάξει. Που ήταν μαζί στην ταβέρνα και τρώγαν τα κουψίδια και πίνανε και επανίζαν. Λοιπόν, πώ είναι όμω οι ο κύριο Πάλμος μα λέει: Καταρχά δεν έχουν φτερά. Θα μου πει, ρε δεν την είδε. Εντάξει. Και τι σημαίνει αυτό, δεν μπορώ να έχω άποψη Δημοκρατία έχουμε ε? Έτσι λένε Λοιπόν, είναι γυναίκες Αλλά καταλαβαίνεις πως είναι νεράιδες Γιατί είναι πολύ ζωντανές και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα Δηλαδή οι γυναίκες κανονικές είναι ψόφιες και Οι κινούνται νεράιδες είναι πολύ ζωντανές Ενώ οι άλλες είναι λίγο Να το πούμε αυτό hey, Άμα δεν είναι, έχεις το ζωντανόμετρο να μετρήσεις έτσι. Λέει λίγο ζωντανή, πολύ ζωντανή. Α, μπράβο. Άμα είσαι λίγο ζωντανή, είσαι κανονική γυναίκα. Άμα είσαι πολύ ζωντανή, είσαι νεράιδα. Τις έχουν δει πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο ίδιος δεν τη είδε, δεν έχει σημασία. Yeah. Όλα αυτά τα έχει γράψει και ο Δημόκριτος Α, άμα. Ε, εντάξει τότε. <laughs> και μάλιστα δίνει και τα ονόματα τη κάθε Όποιο θέλει, τα πιστεύει. Έτσι. Έτσι. Τα, άμα με. θες το πιστεύει. Ο άνθρωπο είναι Εγώ το Σου πα. λέει: Εγώ δεν την είδα, αλλά είναι έτσι και έτσι, είναι πολύ ζωντανή, λίγο ζωντανή κτλ. Δεν έχει φτερά. Δεν έχει φτερά. Mm. Γιατί, είπες, του είπε εσύ ότι έχει φτερά. Εγώ του πά Του Πάλμου. Όχι μόνο του, έβαλε του Πάλμου. Δεν έχει φτερά, είπες. Εντάξει, το ρώτησε κανένα. <laughs> Γιατί πίστευε κανένα ότι την νερά τη έχουν φτερά. Τι εννοεί, δηλαδή, επειδή είδαμε τον Πίτερ Πάν και την Ντίκερμπεργκ ότι, ότι την εγώ πιστεύω, ας πούμε ότι έχουν λέπια. Γιατί δεν μιλάει αν έχουν λέπια ή δεν έχουνε Ρε σιπάλμο λοιπόν πάρε με τηλέφωνο να μην πεις Έχουνε λέπια ή δεν έχουν Το έχω απορία να πούμε τι να κάνω <ΣΣΣ> <ΣΣ> Έχουμε άλλη ιστοριούλα έτσι ωραία Φίλε από ιστορίες δηλαδή Ότι θέλεις Τα άγρες κυλιά που βγαίνουν από το μνημείο των πεσόντων Βαίως άκου, άκου να σου πω πού γίνεται αυτό Πολύ, πολύ απλό είναι, ναι, ναι, έχει συμβεί σε όλο τον κόσμο. Ανιφορίζοντα τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί από την Ιταλία και την Άμφυσα προ του Δελφού και την Αράκοβα, δίπλα από ένα κεντρικό πλαγγάλου, ναι. βρίσκεται μνημείο πεσόντων του Δευτέρω Παγκοσμίου Πολέμου. Μια ελληνική σημαία ζωγραφισμένη πάνω στα βράχια. Λε να λέει από κάτω και αίμα, αίμα, φλέμα και υδρότα και χρυσή αυγή και τέτοια. <laughs> Τέλο πάντων, λοιπόν, και μια επιτήμη διαστήριξη μαρτυρούν προ το συγκεκριμένο σημείο. Τα γερμανικά στρατεύματα εκτέλεσαν 18 Έλληνες αντιστασιακού. Σύμφωνα με τον ερευνητή Γιώργο Πάλμα, να είμαστε εδώ είμαστε. Αρκετοί οδηγοί έχουν καταγγείλει πως έχουν δει διάφορα περίεργα φαινόμενα με πιο ακραίο αυτό των άγριων σκυλιών που εμφανίζονται νύχτα από τη μεριά του μνημείου και γαυγίζουν προς τα αυτοκίνητα που διασχίζουν το δρόμο. Πρόκειται για φαντάσματα, λέει ο Πάλμος, που με τη μορφή σκυλιών σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις έχουν βγει εξαγριωμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Ορισμένοι έχουν δει στο συγκεκριμένο σημείο και φωτεινέ οντότητες. Μας λέει ο ίδιος. Ο ίδιος ο κύριος Πάλμος, mm. βέβαια άμα το ρωτήσεις τώρα θα σου πει εγώ δεν το είδα αλλά, αλλά και μα... το οδηγεί το είδαμε. Mm. Έτσι. Αλλά εγώ το λέω. Περίμενε τώρα. Ναι. Άκου Πάλμο να σου πω κάτι. Yeah. Του, του λέω και σε ένα Σπυράκου. Mm. Άμα συναντήσει τον πάλι μου, άμα δεν να ακούει το την πω. εκπομπή, να του το πει, έτσι. Εντάξει λοιπόν, τώρα δεν νομίζω να μην ακούει την μπορείς... εκπομπή. τώρα εδώ πέρα την εκπομπή την ακούνε... Όχι, γιατί εδώ πέρα έχουμε μαρτυρίε να πούμε, έτσι. έτσι? έτσι. Να, δίνω εγώ τη μαρτυρία μου, εντάξει. Ναι. Εγώ. Το λέω εγώ. Μπαρδούζα. Μήτσο μπαρδούζα από τα μαρδούσα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, άκου. Πάρα πολλοί φίλοι μου με είπαν. Υπάρχει ένα δρόμο που πηγαίνει για τα μαρδούσα, κατεβαίνοντα από το απ κυτσελευτέρι κάτω. Του 512 mm. του κετσολευτέρι του 512 κάτω που είναι τη γλίτσα του, του κομμωτήριο να πούμε. Mm. Ε? Ανεβαίνει σε πάνω, μετά έχει ένα κομματόδρομο. Βγαίνει και πάει προ τα ζαγάρια πέρα. Στα... Όπω κοιτά δεξιά αριστερά πάει ο δρόμο, mm. αλλά ναι, όπω τον ναι, ανεβαίνει, ναι. ναι. κοιτά ναι. δεξιά εκεί ναι. πέρα. Ναι. Ναι. Με είπανε πάρα πολλοί που περνάγανε με το τραχτέρ. Ναι. Με το τραχτέρ περνάγανε πηγαίνει στα κουράφια πάνω, πηγαίνει στην προφιτελεία να πούμε. Ναι, ναι. Πάνω στο βουνό εκεί ναι. πέρα, στην κορφή. Λοιπόν, ξέρει τώρα για φιστικόματα και τερυφιστικοβούτυρα και αυτά πηγαίνανε. Φιστικοβούτυρα πάνω στο βουνό. Ναι ρε παιδί μου. Α, ας μην μη, μη μπλέξεις με αυτά. <laughs> λοιπόν όπως ανεβαίνουν πάνω δεξιά ε, λέει ναι. ήτανε κάτι hot dog. Ναι. Τα ξέρεις θα dog αυτά τα ψουμάκια, τα μαλακά. Ναι, ναι. Που έχουν μέσα ένα λουκάνικο. Ναι, ναι. Και εντάξει μπορείς να το βάλεις ketchup να βάλεις ε, μουστάρδα. Έ, άσε τώρα τι μου λες τώρα με αυτά. Θα... Μπορεί να βάλεις σως. Πα... Oh, τι φέρεις να πούμε εντάξει, λοιπόν διπλό, θέτια... Λουκα, διπλό Λουκάνικο Διπλό Λουκάνικο, τι διπλό, θέλεις να πούμε. λοιπόν Τέτοια, hot dog, τέτοια <laughs> Τα ναι. οποία, λέει, αχνίζει το Λουκάνικο κιόλας Σαν ομίγλοι κάνουν ένα πράμα, ναι. Και πέφτουνε τέτοια από τον ουρανό πάνω στο μπαρμπρίζ και εκεί πέρα λέει. Ανοίξω του ώρα και ολοκαθαριστήρε. Ανοίξω και ολοκαθαριστήρε <laughs> <λέει, laughs> και γεμίζει να πούμε τέτοια μουστάρδες και αυτά και σάλτσε. Mm. Και κάνουν συνάπη του δρόμου οι άνθρωποι και κατεβαίνουν μετά με τα μπιτουνάκια μιτου... να πούμε και καθαρίζουν το τέτοιο. Mm. Γιατί δεν μπορεί να οδηγήσουν βέβαια. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό μου το έχουν πει τουλάχιστον 10 τρακτεριτζίδες Ακούσπαλ μου, εγώ δεν το έχω δει. Δεν με συνέβη ποτέ. Αλλά oh. μου το έχουν πει άνθρωποι. Ναι. δηλαδή. Είναι γεγονό. Τώρα να, να εξηγήσω και γιατί συμβαίνει αυτό Παλιά εκεί Όπως ανέβαινες εκεί πέρα που σου λέω Στο Στου Στου στο, στο 25 Πώς το λέγανε Του το, το mm. 510 Πώς ανέβαινες πάνω, πάνω αριστερά του δρόμου Στο δεξί ακριβώ mm. Ακριβώς εκεί πέρα δίπλα στο, πλατάν, mm. δίπλα στο πλατάν Είχε ένα Καντίνα Είχε μια καντίνα mm. έτσι. Και αυτή που την είχε τη λέγανε κατίνα Εντάξει από τη Ρωσία ήταν η κοπέλα, ναι. αλλά οι χουρικοί δεν μπορούσαν να πούν το όνομά να πούμε ναι. και τη λέγανε Κατίνα. Τη φωνάζανε. Ναι. Δεν πολύ καταλάβαινε, τη λέγανε Χουρντ Ντόπνα, τη λέγανε εκεί πέρα Νίρο, έδινε αυτή. <laughs> λοιπόν, ήταν ρεαλιστικά και πηγαίνανε. Ε, τι Κάποια στιγμή να πούμε ναι. που αυτό που την είχε τη, την καντίνα την απέλυσε την κουπέλα. Άτομα! Ναι! Top. Την απέλυσε την κουπέλα, ναι. γιατί γουστάρισε ένα παιδί από το χουριό εκεί πέρα δικό μα να πούμε παιδί. Και, αυτά και είπε θα σε κάνω θα σε δείξω και πρέπει Αν να αρχίσεις πρέ... να, να με πληρώνεις και τα λοιπάρξεις να του λέει κουπέλα να πούμε mm -hmm. και την απέλυσε αυτός και ήταν τέτοια εις την τη να πούμε που είχαν συνέχει τη και τέτοια και αυτά και στίχιωσε και πήγαινε εκεί πέρα και πέταγε αυτά Καταλαβαίνει τώρα, τα ε? hot τα hot dog. ναι Δεν είχε πεθάνει όχι, δεν σημασία. Απλά είναι τι ίδιε, Ναι, αλλά τα γόντό που πέτα δεν ήταν αλληθυνά. Να δει κάτι άλλου που έχουν στοιχώσει σε μερικέ φορέ και κάτι μέρε κάτω στην Αθήνα που πάνε και πετάνε κάτι πέτρε εκεί πέρα. Κάτι στοιχιά βιώνει εκεί πέρα για παραπονύεται και με κάτι πανού. Ναι, παλιά είχε και κάτι στην Αθήνα, που ήταν για όρια και είχαν βγάλει τον νόμο περί ποισμού να πούμε για όρθιον του τέτοιου. Νόμου 4000, να πούμε. Του κριμάγαν μια ταμπέλα και του λέγαν είτε την ποιοίσαι να έπαιρνε να του γράφουν, α πούμε τι. Είμαι στοιχειό. Έχω στοιχειώσει να πούμε από αυτή την κολοκυνωνία και σα πετάω γιαούρδια. Κάπω έτσι πρέπει να γίνει να πούμε. <Κι> Τέλο πάντων, λοιπόν, θα ρωτήσω πώ έχει περάσει η ώρα. Ενώ ελπίζω ο, ο Πάλμο να επικοινωνήσει κάποια στιγμή και μαζί μα. <Κι> και επίση φιλαράκι να πούμε να σου και το άλλο. <Κι> Δεν ξέρω αν έψαξε να βρει <Κι> το τηλέφωνο τη Λουκά. Πρέπει να, να επικοινωνήσουμε με τη Λουκά να τη ρωτήσουμε αν πιστεύει σε φαντάσματα. Mm. Τι, λέει, τι λέει ο Χριστό για τα φαντάσματα, Δεν πρέπει. Ε, πρέπει, να πάρουμε, αυτή, να πρέπει να την πάρουμε, Ρε φιλαράκι, να πούμε. Ναι, εντάξει, τι λέει. Right. Δηλαδή, τι, τι κατά εκπομπή είναι αυτή, τώρα δεν έχει το λουκάνο σιπί, να πούμε. Ναι, ε, μόνο του μπάλουν. Τέλο θα, δηλαδή, πάντων, θα το κοιτάξουμε για την επόμενη εκπομπή. Εντάξει, θα το κοιτάξουμε για την επόμενη εκπομπή, άμα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, φιλαράκι, τι λε, έχει πάει η ώρα να πούμε. 8 εξάκλι. Τζα του 8 να πούμε. Ενένα να την κλείσουμε την εκπομπή Να Να κάνουμε μια ε, Πώς τη λένε Αποφώνηση Να σου πω Έχουμε τραγουδάκι τέτοιο Που βάζουμε στο τέλος Ναι Το έχουμε Ε πού το έχουμε Εκεί πέρα το Α άστο Το έχουμε μαι, πίε, πίε, μισό. Το έχεις άμα το έχεις εσύ Εμένα μην περισσεύει να πούμε Ε Πιο κάτω Ραδιόφωνο Που λέει εκεί πέρα Ραδιόφωνο Εδώ Ραδιόφω. Μπράβο Και Ε Το έχω Το, ε, το, το, ε, το... βρει, Ά, όχι δεν είναι, αυτό είναι. είναι Δεν είναι εκεί Κάτσε και πριν το είχαμε Πήγαινε μία πίσω, πήγαινε μία πίσω Ριζίλ, το σχυλιό αν με έχεις κάνει μου μόλε Εδώ, πλατεία ρέντιο ηχητικά εκεί λέω Φεϊντάουτ Fade out. Fade out. Λοιπόν Και κάπου εδώ Τι κάπου εδώ, ακριβώς εδώ <laughs> <laughs> Κάπου εδώ γιατί μέχρι να το πω Θα έχουμε πάει λίγο πιο εκεί Α εντάξει τότε, άμα είναι έτσι <laughs> Τελειώνει η εκπομπή των θεόφωγων ε, για τα φαντάσματα. Θα, θα ξαναπούμε την ε, άλλη εβδομάδα στις 6 ώρα μετά την εκπομπή του Πάνου ε, γερμανικά. Ε, να είστε καλά και να έχετε ένα καλό βράδυ. Τι να έχουμε. Ε, καλό βράδυ. Ένα καλό βράδυ. Άντε ακροατάκου μου, σαφήνω αφήνω κι εγώ και να έχεις τον νου στη μώρα και στο βραχνά. <laughs> Να έχεις το νου σου Και πρόσεξε εκεί πέρα που πηγαίνεις στο χωριό με πάνω Να πούμε περάσεις το δρόμο εκεί στο 510 παραπάνω Και σε έρθει Να έχεις μαζί Να πλύνεις στα τζάμια Άντε ακροατάκο μου φυλάκια πολλά βρίσκεται στο Λόγο Θεού Η στους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 αυτό τώρα δεν βαριέστε. Θα περάσει κι αυτό. Ηρεμήστε. Θα περάσει. Τα λόγια ήταν καλά. Καλά. Και μα Μαλαματένιο σωστά. around the house Get high and watch it too Inside of me Dead man, there's really something wrong with you, one day you're gonna self-destruct, you're up